We starve look at one another short of breath, walking proudly in our winter coats, wearing smells from laboratories facing a dying nation of moving paper fantasy listening for the new told lies with supreme visions of lonely two. Somewhere inside something there is a rush of Greatness who knows what stands in front of Our lives I fashion my future on films in space Silence tells me secretly everything 8 και οκτώσεις, 97 και 8 και πολλές καλή Σήμερα είναι 10 της Σεπτεμβρίου για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί πολλά πράγματα ξεχνύονται με τον καιρό. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι έκκληση στον καιρό, είναι λέει the sunshine in» μπαμπι. Έτσι, ναι, καθόλου ναι. τυχαίο, γιατί στην Ελλάδα όταν βρέχει είναι γνωστό ότι τα θέματα είναι πολλά, δηλαδή εκεί που είσαι άμαξη, πριν να βεσκανώ. Μπορώ να σου πω γιατί επιλέχθηκε το τραγούδι, αν θέλει. Ναι, ε, αλλά γιατί... δεν επιλέχθηκε επειδή έβρεξε χθε. Όχι, επιλέχθηκε γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζέρεμ Μπράγκη, ένα από τους, ε, του συνδημιουργού του Χέρμα και του συγκεκριμένου τραγουδιού. Αλλά όταν λε και εγώ αφήστε τον ήλιο να περάσει, τη λιακάδα κτλ, κτλ. Και χθε έχει, α πούμε, για παράδειγμα, φάει μια τελείωτη βροχή η οποία προκάλεσε τεράστια προβλήματα για ποιοστή φορά. Το... Καμιά δεκαετία περιοχέ δεν είχαν ρεύμα. Θυμάστε την προηγούμενη βροχή έμεινε η Ανατολική Αττική χωρί ρεύμα. Τώρα ήταν λίγο πιο διάσπαρτο το πράγμα, α πούμε. Μ' αρέσει, το, σε θαυμάζω. Κάθομαι και σε κοιτάζω. Τώρα δεν μα βλέπει κανεί. Έχω συνηθίσει να κοιτάζω. Πράγμα, ναι, πράγμα, σε, πράγμα, σε πράγμα, κοιτάζω πράγμα. με ένα θαυμασμό. Ε, θα προτιμούσα να πώς... με θαύμαζε η Κατερίνα Βουτσάλα. <laughs> δεν το μου έχει χάσει <laughs> τόσα χρόνια να με θαυμάσει μια φορά, Ραμπέλα. Δεν τη βλέπω ευτυχώ γιατί είναι πίσω από την οθόνη. Δεν τη βλέπω για να μη ζηλεύω. Δεν τη βλέπει δυστυχώ. Όχι λέω ευτυχώς δεν λέμε, βλέπω όχι, για να μην μπαμπι, ζηλεύω το πως κοιτάζει Μπάμπι πάρ' το πίσω φεύγω τώρα Δυστυχώς π, δεν π, τη βλέπεις Καλά, οι σχέση μου μαζί της είναι δεδομένε. <laughs> Οπότε <ποτέ> μην ανακατέβεσαι Ακού <laughs> να σου πω Πάτω, Α, π, π, Από π, το χέρι αυτό θυμηθείς Έλεγα και εγώ ότι θα yeah. θυμηθείς παιδί μου Το χέρι ήταν μια επαναστατική πράξη του Broadway <laughs> ε, Την και, την έχεις Και στην Ελλάδα την ταινία την έχετε, Γιατί ναι. μα τον πρώτο γουό δεν έχω πάει. Την ταινία μου. Όχι, ούτε που... εγώ έχω πάει. Που ταινίχα... ε... Γιατί δεν μπορούσα να τόσα πολλά χρόνια που θα μπορούσα να την είχα. Ένα αντιπολεμικό σύμνο, ήταν το χέρι. Ναι, εδώ στην Ελλάδα. Αυτό το κατάλαβαν οι, οι πληροφοριοδότε και οι άλλοι τη εποχή εκείνη τη mm. δικτατορία. Καταλάβαιναν ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με χέρ, mm. που σημαίνει μαλλιά. Είναι κακό το πολεμάμε, το κυνηγάμε. Σήμερα ο κύριο Παπαδάκη. Γιατί κυνηγάμε ο... του μαλλιάδε. Έχει έρθει εδώ πέρα, επειδή όπω καταλαβαίνετε είναι μαλλιά εδώ και χρόνια. Ένα φοράει ένα και να τζόκι. Έτσι. Αν σου δείξω φωτογραφία ότι την εποχή που ήμουν μαλλιά, τι θα πει. Θα το πιστέψω. Δεν έχω θα κανένα πιστέψεις. πρόβλημα. Εξάλλου τα λοιπόν, πιστέψω. Να φέρει τι φωτογραφίε που ήσουν μαλλιά, να φέρω εγώ τι δικέ μα, τι συγκρίνουμε. Ωραία. Καλά το ξεκινήσαμε <laughs> το θέμα <laughs> με τι τρίχε. Δεν μπορώ να πω. <laughs> Βεβαίω, αν κάποιο σήμερα θέλει να απλώσει τον τραχανά, α πούμε, τη ειδησιογραφία και θέλει να το κάνει διοντιολογικά, θεσμικά τα πρέπει όπως και δίποτε να ξεκινήσει από το debate πράγμα που θα κάνουμε και εμείς η Ειρήνη Κούρτη που σας περιμένει στο 11208200 μας λέει ότι ο Θανάσης Τσίτσας ξαγρύπνος προφανώς στη Νέα Υόρκη νομίζω έχει παρακολουθεί να... στο debate και τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Τι να... είναι εξάγρυπνο. Γιατί λες για το Θανάση ότι είναι εξάγρυπνο. Για εκείνον ήταν κανονικά η ώρα τη δουλειά. Είναι εξάγρυπνο γιατί ε, μα αγαπάει πολύ και περιμένει να βγει να μα το πει. Ναι. Έλα, καλή καλημέρα. Πάντα, πάντα με του εργαζόμενου ο Μπάππτη. Ε, ε, ε. Αλλά <laughs> με τι ιδιοτροπίε. Με καλύτε. το Θανάση <laughs> έχουμε δουλέψει μαζί. Οπότε ξέρει από πρώτο χέρι. Ακριβώ. Καλό, <laughs> καλό. Καλό. Ακριβώ. Ακριβώ. Λοιπόν, για να δούμε τώρα το πολυθρηλούμενο. Ανακούφιση, μεγάλη ανακούφιση και ενθουσιασμό για του δημοκρατικού, θα έλεγα. Αυτό θα μπορούσε να είναι ο τίτλο. Η Κάμαλα Χάρη άντεξε και μάλλον στέλνει το δικό τη μήνυμα. Μένει να αποτυπωθεί στι κυλιόμενε δημοσκοπήσεις που θα γίνουν τι επόμενε ώρε και τι επόμενε μέρε. Τι πραγματικέ δηλαδή, γιατί έχει γίνει και μία του CNN πριν από λίγο που δείχνει ότι ε, νικητή του debate, νικήτρια μάλλον είναι η Κάμαλα Χάρη, η Χάρης με 63% έναντι. 37 σε ένα ε, όχι και τόσο αντιπροσωπευτικό όπως παραδέχεται το CNN δείγμα του εκλογικού σώματος το οποίο πριν το debate είχε δηλώσει ε, ότι πίστευε ότι 50% θα κέρδιζε ο Χά, Χάρη και 50% ο Τραμπ. Είναι η πρώτη δημοσκόπηση ε, που γίνεται από το ε, τηλεοπτικό δίκτυο CNN. 67% ότι είχε ο Χάρη. Πότε καθαρό 37, ακούγεται το 67%. Ναι, μένει όμω να το δούμε γιατί πριν το debate όλε οι δημοσκοπήσει σε πανεπιστημικό επίπεδο και στι ΗΠΑ έδειχναν περίπου ισοπαλία. Έτσι ήταν. Ναι, αλλά αυτό νομίζω ότι ήταν περισσότερο μια προσδοκία, Μωρέ. Θανάση, γιατί όταν στο προηγούμενο debate έχει πάρει τα σόβρακα, συγγνώμη για την αργό, αλλά αυτό ακριβώ έχει συμβεί. Ο Τραμπ του Biden. Λογικό είναι. Καλά, ναι. Οι απαντήσει του Biden, με συγχωρείτε, θανάση, δεν ήταν λανθασμένε. Το πρόβλημα ήταν ότι εμφανίστηκε το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν Οπότε δεν μπορούσε και α... α... να δουλεύει. Η ετοχή του, η αντοχή του και η διάδεια και αυτό ήταν το πρόβλημα, αλλά μόλι αποσύρθηκε, αναπτύχθηκε μια μεγάλη δυναμική στο πρόσωπο, γύρω από το πρόσωπο τη Κάμα Χάρη. Αυτό αποτυπώθηκε και με του δορητέ, που είναι πολύ σημαντικό για την μηχανή, την εκλογική μηχανή ενό επιτελείου. Έχει συγκεντρώσει μέσα σε ένα μήνα 350 εκατομμύρια τα τριπλάσια σε σχέση με τον Donald Τραμπ. Οι δημοσκοπήσεις τη φέρνανε μπροστά, όμως το τελευταίο διάστημα φαινόταν αυτός ο εντυπωσιασμό και αυτή η δυναμική να εξατμίζεται. Φτάσαμε λοιπόν τη χθεσινή, σημερινή τηλεμαχία, ε, στην οποία ήταν ένα σημείο καμπής ε, για το αν θα, ξε, θα ξεφύγει ο Τραμπ και θα αποτελείωνε τους δημοκρατικούς ή αν η Κάμα Λαχάρης θα φυστηνόταν στο, ναι, θα στο <χει> κοινό με το δικό της ε, μήνυμα, διότι Υπήρχε ένα μεγάλο ποσοστό αναποφάσει των ψηφοφορών, 28% που και κυρίω ανεξάρτητων, οι οποίοι δήλωναν ότι δεν την γνωρίζουν, δεν ξέραν ποιο mm. είναι το μήνυμά τη, ποιο είναι το σχέδιό τη. Θα Συνάζει περιμένουμε να δούμε και τι άλλε δημοσκοπήσει, αλλά αυτή η πρώτη από το. Γι' αυτό λέω α ναι, ναι. περιμένουμε. Ήταν μια έντονη τηλεμαχία με θεωρήσει mm. νομοσία, προσωπικέ επιθέσει, φυγή ξεκάθαρων απαντήσεων που δεν θύμισε σε τίποτα εκείνη του Τραμπ με τον Biden. Ο Τραμπ δήλωσε πριν από λίγο ότι ήταν το καλύτερο debate που έκανε ακόμα περισσότερο, διότι ήταν τρει εναντίον ενό. Κατηγόρησε και πάλι του δημοσιογράφου. Ο Χάρη τον κάλεσε σε ένα δεύτερο debate τον Οκτώβριο. Ο Τραμπ δεν απάντησε. Οι αναλυτέ συμφωνούν ότι η Χάρη είχε το πάνω χέρι, καθώ κατάφερε να κάνει τον Τραμπ να φάει το δόλωμα και να κάνει προσωπικέ επιθέσει και να προβαίνει σε ανυπόστατου ισχυρισμού. Θα σα πω για αυτούς, λίγο αργότερα. Μπορεί να υποθεί ότι χάρη ήταν, θεωρώ, καλά προετοιμασμένη για να τον παρασύρει και το κατάφερε πολλές φορές. Δηλαδή, Ά, για πες μας ένα προ... παράδειγμα τέτοιος το... στο... για αυτό που στο τώρα, προνομιακό εσύ. του ναι, Στο προνομιακό του πεδίο για την ε, παράνομη μετανάστευση ε, υποστήριξε ότι οι μετανάστευση σε μια περιοχή στο Springfield στο Χάιο, τρώνε κατοικίδια ζώα, γάτες και σκύλους. Ε, κάτι που προκάλεσε τα γέλια και των παρουσιαστών αλλά και τη Καμάλα Χάρη. Μάλιστα, το τηλεοπτικό δίκτυο ABC επικοινώνησε με αξιωματούχου τη περιοχή και αυτοί απάντησαν ότι πρόκειται για fake news. Ε, είναι ο πρώτο τίτλο αυτή την ώρα, ε, όλη αυτή η ατάγκα ότι οι μετανάστε τρώνε κατοικίδια ζώα στο Σπίγγλι, στο Οχάιο. Ένα πεδίο προνομιακό, θα έλεγα, η μετανάστευση. Ε, ε, έγινε ακριβώ μειονέκτημα γι' αυτόν με μια Καμάλα ε, η οποία ήταν πολύ πολιτική, καταγγελ, καταγγελτική μίλησε με συνέστημα κυρίως για mm. το ζήτημα των αυλώσεων ένα ζήτημα που απασχολεί όλο το γυναικείο πληθυσμό στι ΗΠΑ, διότι οι ρεπουμπλικάνοι ε, θέλουν να επιβάλλουν μια καθολική απαγόρευση στο ζήτημα ε, των αυλώσεων Ο Τραμ δεν ήταν τόσο αποτελεσματικός όσο τον Ιούνιο, Έχασε μια ευκαιρία να τελειώσει τη χάρη. Δεν τα κατάφερε, ήταν ο γνωστό στην Από ό,τι κατάλαβα, όχι μόνο δεν την τελείωσε, <σίλω> αλλά, από ό,τι κατάλαβα την επιδότησε. Να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Την επιδότησε, ναι. Φανάση, ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει η Καμαλαχάρη είναι ότι δεν την ξέρει ο κόσμο αρκετά. Γιατί ήταν στη σκιά του Μπάιντεν και όλα αυτά. Και αυτό εκτιμούν. Την, την έπνιξε, θα έλεγα, σε όλη τη διάρκεια του κόμματο. Ακριβώ. Και επειδή άργησε να... να φύγει από την μέση ο Μπάιντεν να ξεκινήσει η Καμαλαχάρη. Υπάρχει ένα θέμα μεγάλο Αν προλαβαίνει να τη γνωρίσει ο κόσμος Εγώ γιατί... το ακούω αυτό που λες Μπάμπη Προφανώς ε, ε, είναι Αυτό μια... κέρδισε κάτι τώρα με αυτό το debate Είναι μια λογική σκέψη αυτή που λες Από την άλλη πλευρά επιτρέψτε να σας πω και στους δύο Ότι πολλές φορές Το εδοξάστην κρυπτόμενος ε, Επίσης έχει πέρασει Εντάξει, ναι, Δηλαδή, αλλά... θέλω να πω ότι Σε κρατάει και λίγο άφθαρτο να μην είσαι διαρκώ στο επίκεντρο και να κλείνει ναι, ναι, Αλλά, δηλαδή, αλλά στι εκλογέ οι Αμερικανοί για να πάνε μέχρι την κάλπη πρέπει να ξέρουν, πρέπει να έχουν ένα κίνητρο, δεν πάνε ναι, εγώ ακούω πάντω εδώ ότι η κυρία Χάρη, η κυρία αντιπρόεδρο και υποψήφια πρόεδρο, μια χαρά τα πήγε και αυτά όλα που ακούγαμε ότι δεν θα τα βγάλει πέρα με τον Τραμπ κτλ. Μάλλον δεν έχουν προκύψει Όχι, από, οχι, την κύριε... από την περιγραφή που κάνει ο Θανέα, οποίο εμπιστεύομαι μετά από. Πόσα αέρα δουλεύουμε μαζί, 25-30 χρόνια. Τέλος mm πάντων, -hmm. το πάω λίγο παρακάτω, ε, να ρωτήσω... Δεν θεωρώ ότι δεν θεωρώ νίκησε, δεν θεωρώ ότι κατάφερε να κρατήσει την εκλογική mm -hmm. της βάση συνεχτική, έδωσε ελπίδα στους δημοκρατικούς, ένα ενθουσιασμό και διατηρεί την mm -hmm. δυναμική της. Έχουμε mm -hmm. ακόμα ενάμιση και παραπάνω μήνα για τις εκλογές, είναι πολύς πολιτικός χρόνος. Πολύ δίκιο, και το δίκιο Συμφωνώ και ο Βίστον Τσόρτσιν ότι μια εβδομάδα είναι ένα πολύ πολιτικό χρόνο. Μπορούν να γίνουν απίστευτα πράγματα. Mm. Έγινε και μια απόπειρα δολοφονία. Ε, νομίζω ότι θα συμβούν και άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να ανατρέψουν στην πορεία των Θεωρώ ότι είναι μια από τι πιο συναρπαστικότερε εκλογικέ εξέλιξει δεκαετιών. Και επομένω πρέπει ε, να, ε, να περιμένουμε. Να θυμίσει θα... κάτι, κάτι που να είναι πιο κοντά σε εμά εδώ με του πολέμου τη Ρωσία και όλα αυτά. Τη ε, Ανατολή, γιατί... αυτά. Η για, τη, κάτι. για τη Γάζα, ναι, για τη Γάζα ε, είπε ότι η Κάμα Χάρη προσπάθησε να εξορροπήσει λίγο την κατάσταση, να πει ότι υποστηρίζει το Ισραήλ, αλλά και ότι έχουν χαθεί πάρα πολύ Παλαιστίνοι, διότι είχε ένα πρόβλημα στην αριστερή πλευρά. Πλε, πολύ πλε, μεγάλο πρόβλημα πλε, έχει, πλε, ναι. Πολύ μεγάλο πρόβλημα και προσπαθεί να εξορροπήσει λίγο την κατάσταση. Μην ξεχνάμε ότι και το μεγαλύτερο μέρο. Με... Το μεγαλύτερο μέρο των Αμερικανοευρέων στι ΟΠΑ υποστηρίζουν του δημοκρατικού. Αυτό δεν μπορεί να το αγνοήσει ούτε ο Μπάιτεν ούτε η Χάρη και σε επίπεδο χρηματοδότηση και σε επίπεδο ε, εκλογική ε, βάση. Mm -hmm. Και όσον αφορά το Κίεβο, είπε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να σταματήσει τον πόλεμο, αλλά δεν είπε ε, πώ. Ε, το τελευταίο δεν είναι παραπολιτικό αλλά είναι σημαντικό. Η διάσημη τραγουδίστρια, η Τέιλορ Σουίφτ, για όσου καταλαβαίνουν, έκανε μία ανάρτηση στο, στην οποία υποστηρίζει αναφαδόν. Την Κάμα Λαχάρης. Τι σημαίνει ε, Taylor Swift, μια διάσημη, τραγουδίστρια αγουδίζει... Το, το πιο επιδραστικό, με άτομο. Τους followers, όσους έχει, όσους έχει... Εκατομμύρια, όσους έχει. εκατομμύρια Όσ... δεν ξέρω, αλλά είναι εκατομμύρια οι followers και μια ανάπτυξη τη προκαλεί ήδη τέτοια επίδραση που αυτή την ώρα είναι στα πρωτοσέλιδα και των ιστοσελίδων αλλά και των εφημερίδων. Ναι, ε, και και, μια και την έκανε, και αν είδα καλά, είναι. Αθανάση, είπε ω γατομάνα και πολίτης υποστηρίζω ο Κάμαλα Χάρη. ε... Ακριβώ. Είναι, είναι μια γυναίκα η οποία μπορεί να κινητοποιήσει τον αιανικό πληθυσμό να κατέβει να ψηφίσει σεύγω, και αυτό σεύγω. είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη συμμετοχή στι εκλογέ τη 5η Νοεμβρίου. Είναι η φράση που είχε χρησιμοποιήσει ο αντιπρόεδρος του, του Τραμπ, η συγκεκριμένη που είπε. Και γι' αυτό του τη γύρισε και στα μούτρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση. Να είσαι καλά. καλά. Να είμαστε καλά. Πάμε. You know, You could keep on because the force—it's it, got a lot of power, and it makes me feel like it. It, it makes me feel like it. <laughs> Καλημέρα σε Στον Νίκο, στο Στέλιο, εδώ πέρα στο φίλο του Δημήτρη. Ε, χαίρομαι που κάτσε και το ίδιο στο debate. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν είχα τη δύναμη. Και ένα πλάνο που είδα μου έκανε Ήταν ένα διπλό που λέμε στην τηλεόραση. Δηλαδή, φανούνταν και ο ένα και ο άλλο και φανούνταν οι αντιδράσει του ενός την ώρα που μιλούσε ο άλλο. Εγώ θα το δω όσο μπορέσω, μεγαλύτερο κομμάτι όταν. Ε, ε, σήμερα. Να Τώρα, θα σε... το δω και για αυτό το λόγο που μόλι είπε. Πάντοτε θέλω να τα για να δω πώς κάνουν τη δουλειά του. Άλλοι συνάδελφοι, άλλοι γης, άλλα μέρη. Εκεί πέρα υπάρχει πάντα ένα ζήτημα των κανόνων πώς ακριβώ να το χτίσει, δηλαδή το προϊόν, το τηλεοπτικό. Ε, με κλείστο μικρόφωνο, με ανοιχτό μικρόφωνο, με παρεμβάσει του, <στονίτρια> όλα αυτά. Μα ενδιαφέρει και, και επαγγελματικά. Επειδή και τα ματάκια μου όμω πρέπει να πω ότι ήταν. <στονίτρια> νο, δεν τίποτα. Ευτυχώ που ήταν. βαρύ ωράριο κρατά. Ε, ναι, αλήθεια Ένα βαρύ ωράριο το έχουμε. Τώρα, να γυρίσουμε σε αυτά με τα οποία ξεκινήσαμε και να πω φίλε το Στέλιο να κάτσει την παρέα μέχρι το τελευταίο τραγούδι. Είμαι σίγουρο ότι θα ικανοποιήσει και τι δικέ σου μνήμε. Για να φορά που κάναμε σε 10 Σεπτεμβρίου. Δεν στολίστηκε από του διδεινού πύργου κτλ. Πράγματα που κανεί δεν έχει ξεχάσει. Άλλαξε ο κόσμο εκείνη τη μέρα. Ναι, όπω το γράφει. Ε, και η φράση που διάλεξα για το κλείσιμο τη εκπομπή έχει να κάνει με τη δολοφονία της Σαλβατόρα Ριένιντα. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Διότι πρώτα απ' όλα κανεί δεν ξεχνάει. Όταν θυμάσαι κάτι, δεν σημαίνει ότι ξεχνά κάτι άλλο. Προ Ούτε μόνο. θυμάσαι κάτι για να προσπαθήσει να καλύψει mm. την θύμηση κάποιου άλλο. Και πράγματι είναι και σατανικό ότι την 11η Σεπτεμβρίου έκανε ο το κούτου και ότι την ίδια μέρα έγινε ε, ε, αυτό που έγινε στη Νέα Γιώργη. Το, το, το, το, το, το απίθανο που κανείς δεν μπορούσε ποτέ να το φανταστεί ότι θα συμβεί. Εμένα αυτό που με προβληματίζει Γιώργο... Δεν είναι η μήτρα των γεγονότων <laughs> που σε προβληματίζει Ναι, και με προβληματίζει ότι στην Ελβετία... Αυτά που σε, αυτό, Ελβετία, το αυτά στην... που σε αυτό το καιρό δεν σε προβληματίζουν. Δηλαδή, θα έχουμε κι άλλα... Ε, δεν ξέρω, η ίδια παρόμοια ανάλογα γεγονότα σαν την 18η... Ελπίζω τόπο. να μην έχουμε, Ας, αλλά με τόσο όταν στην Ελβετία, και τόσο, και, και, και τόσο στην Ελβετία δημοτική σύμβουλος που έχει εκλεγεί με τους πράσινους φιλελεύθερους νέα γυναίκα βάζει στόχο μια εικόνα της, και την euh, της Παναγίας με τον, με τον Ιησού και λέει ότι την έβαλα στόχο γιατί ήταν... Ήθελα να κάνω πράκτηση, ήθελα να κάνω πρακτική στη σκοποβολή και μου φάνηκε όσε ένα πρακτικό πράγμα, εύκολο για να κάνω στόχο και δεν γνώριζα, πρόσχε, όλες τι άλλε βλακείες άστες δεν γνώριζα την θρησκευτική σημασία της εικόνας Εντάξει, αυτά δεν τα αγοράζει κανένας νομίζω ε, Όχι, όχι, όχι δεν τα αγοράζει, είναι, είναι ναι. αυτό που είπε την απέλησαν από την εταιρεία που δούλευε, την διάγραψε το κόμμα τη. Προφανώς θα τη διώξουν, αλλά είναι αυτό που είπε η ίδια. Το έβαλε αφού κατέβασε γιατί την... στο μάθαμε. Η ίδια ανέβασε τη σκοποβολή να βαράει την εικόνα και η ίδια την κατέβασε και έβαλε αυτή τη δικαιολογία. Δεν είναι λόγια άλλων. Λέω απλώς ότι αυτό δεν το αγοράζει κανάς, έξω και η απόλυση για την οποία μιλάς κτλ. Ε, το έκανε επειδή είναι μουσουλμάνα. Ε, ε, Άρα γνώριζε προφαν... ποιο είναι προφαν... και ω μουσουλμάνο. Και, το κοράνι και μου λες εμένα είναι. μετά τι θα γίνει στην Ευρώπη. Και το Κοράνι να έχει διαβάσει. Θα έχει ε, τοποθετήσει τον Ιησού ω προφήτη, την Αγιοτέτη τη Πανεπιστημίου. Αυτό δεν σε οδηγεί σε τέτοια εχθρότητα. Προφαν... Ε, ναι, εντάξει. Δεν έχει... σε οδηγεί υποχρεωτικά, με συγχωρείτε. Έχει να κάνει και με τι ερμηνείε. Από εκεί και πέρα. Α, μπράβο, έχει να κάνει με τις ερμηνείε. Αλλά έχει να κάνει με τι σχολέ. Εισα... Με τι έκτε τι θρησκευτικέ που αναπτύχθηκαν μετά. Λέει. Ε, δεν είπα. Για πες το <laughs> Δεν είπα. <laughs> λέω ότι οι ερμηνείε που έχουμε δει στο Κοράνι είναι κάτι ανάλογο με αυτό που είδαμε τον Μεσαίωνα με τι ταυροφορίες Πώ δηλαδή μια θρησκεία τη αγάπη μετατρέπεται, ξέρω εγώ, σε μια κατακτητική υπερμηχανή. Όπω βλέπουμε τώρα τη Σαρία, για παράδειγμα, που είναι ένα μουσουλμανικό νόμο που επιβάλλεται και απαγορεύει, για παράδειγμα, λέω το τελευταίο που μάθαμε από του Ταλιμπάν, στι γυναίκε να ακούγεται η φωνή του εξωτερικά το του. Είναι τρελά πράγματα, δηλαδή. Είναι πώ τα διαβάζει. Εξού και βλέπω και έναν απόλυτο παραλογισμό, θα φαντάζομαι το έχει μελετήσει κι εσύ, για την θεωρία, μάλιστα είναι και πρωτοσύλληδο σήμερα, ε, των κλειστών συνόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm -hmm. Να τα κλείσουμε. Τας. Να γυρίσουμε σε ένα καθεστώ το οποίο λέει, Παι, παιδιά, παρκάρετε του ε, πρόσφυγε, του μετανάστε, του παράτυπου, του λάθρο που λένε κάποιοι, α πούμε, έτσι, με μια μεγάλη ευκολία. Παρκάνεται στι χώρε υποδοχή. Όχι περίμενη. Περίμε. Εμεί δεν είμαστε η Ελλάδα, δεν είμαστε χώρα υποδοχή. Η Ελλάδα δεν δέχεται παράνομού στο του ελευθεσή. Άρα δεν είμαστε χώρα υποδοχή, δεν του υποδεχόμαστε. Μπορεί η διαμάρχο στήλη να έχει από τιβαστέ, αλλά εμεί δεν υποδεχόμαστε του μετανάστε το απαγορεύει και ο νόμο. Δεν κάνουμε υποδοχή, δεν την τους διασώζουμε ω ανθρώπου σε υποδοχή, κίνδυνο. Το χώρα υποδοχή είναι πρώτη φορά, το άκουσες Όχι, προφανώ. Δηλαδή η Μάρτα, η Ιταλία του φωνάζει και του λέει: Λάτε παιδιά να σα υποδεχτούμε στο σαλόνι, θα βγάλουμε και λουκούμι. Η Ιταλία έχει το πρόβλημα. Η Ιταλία, η και εμεί το έχουμε το πρόβλημα, Και εμεί το έχουμε. Και η Γαλλία έχει το πρόβλημα, φαντάσου, διότι η Γαλλία είναι χώρα αναμονή, για να το πω έτσι. Για αυτούς που θέλουν να πάνε στην uh, Βρετανία. Έχει και για προβοκάτσια, εσύ είναι ολοφάνερο. Η Κατερίνα Βουτζόμος θέλει τίτλους σου. Δες.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 to be true Can't take my eyes off Με την πολύ ιδιαίτερη φωνή του, Φρανκιβάλι, επιστρέψαμε εδώ και το πολύ αγαπημένο τραγουδάκι που είχε γράψει ο Popcorn που έφυγε μια τέτοια μέρα και το οποίο και δεκάδε άλλε ερμηνείε. Όπω και να το πει, αν δεν το καταστρέψει εντελώ αυτό το τραγούδι, είναι πολύ όμορφο. Οπότε, Τάξ, Όλοι θα το τραγουδίσουν και τελείωσε. Η ψυχή μα γλύκα. Τώρα, να πω και την αλήθεια, θυμήθηκα και τη σκηνή που ακούγεται το τραγούδι από τον ελαφοκινηγό. <Πώ, πόσο, πώ. πόσο πικρή σκηνή τελικώς εξελίχθηκε Ενώ ήταν μια πολύ ωραία παρακολουθία Ναι, η μου Μην τη δεις, είναι τόσο καταθλιπτική <σοδίγε> Αλλά είναι εξαιρετική Είναι ένα μάστι του Μια την έπρεπε πως δεν να έχει δει Του προτείνω σε όλο τον κόσμο Δεν είναι μόνο εκπληκτικές ερμηνείας ένα Ρόμπερντ Ανίρου απίστευτος κτλ είναι ότι δείχνει μια παρέα η οποία έχει μια κανονική ζωή Σε μια επαρχιακή πόλη Και ξαφνικά γίνεται Όχι, ένας πόλεμα επαρχιακότατη Εντάξει επαρχιακή αλλά είναι μου Είναι η καρδιά <laughs> τη <laughs> βιομηχανίας τη παλιά. Ρε, ρε φίλε, φίλε να σου πω κάτι Άσε μας με τα Γιάννη Τσά πρωί, <laughs> πρωί <laughs> Να μας τρελάνεις κιόλας δηλαδή <laughs> τι, τι, τι, ποια Εννοώ ότι ε, πρόκειται περί επαρχίας Η καρδιά της χαλιβουργίας είναι Μα δεν θυμάσαι την πρώτη σκηνή που δείχνει την παράγκα να του. Συμφωνήσουμε το πάπε, παπά, να συμφωνήσουμε τώρα με τον Πάπτο Παπα Δημητρίου, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. από πίσω είναι η Ότι η Ελλάδα είναι χώρα υποδοχή. Μα την πέσανε εδώ και μα βάζουν γκάζια στο στούντιο Παπά και η Real FM πρωι πρωί-πρωί. Αλλά έλεγα το πω μια παρέα που ζει μια κανονική ζωή, που κάνει τα όνειρά τη, που ονειρεύεται κτλ. Άρχεται ένα πόλεμο και τη τα, τα, τα κάνει όλα μαντάρα. Μια παρέα που διαλύεται. Και γι' αυτά δυστυχώ έρχονται στη ζωή. Εμείς είμαστε σε μουντ για καλοκαίρι ακόμη. Ο ουρανό έξω είναι υπέροχο, ε, αν και λένε όλοι ότι κάπου θα ξαναβρέξει, έτσι είναι λογικό. Είμαστε λοιπόν σε μουντ για καινούργια αρχή και προτείνουμε να δώσουμε ραντεβού στα φετινά Little Days που θα γίνουν σε κάθε γωνιά τη 16 16-9 του στα βόρεια προάστια, CV Attic Rooms and Suites. 17 .9. στα νότια προάστια, στο eBIS. Ε, Στι 18.09 του στο κέντρο τη Αθήνα, στο Athens Gate Hotel. Τι κάνετε εσεί, ετοιμάζετε βιογραφικό. Πάτε, συναντάτε την ομάδα Lidl από τι 10 το πρωί ω 5 το απόγευμα. Βρίσκεται θέσει εργασία για το πώ λειτουργεί η εταιρεία, που έχει χαρακτηριστεί κορυφαίο εργοδότη για 8 συνεχόμενα έτη. Και μπαίνετε στο Team Lidl. Ραντεβού λοιπόν σε αυτά. 16, 17, 18, 9 για όσου θέλουν να συνεργαστούν με τη Lidl. Ματίνα, σα ένα φίλε. Ελαφοκινηγό στον πιλιάρδο. Σωστέ, να φιλεί τα καλά του καταλαβαίνω ναι. γιατί πειράχτηκαν ναι. κάποιοι που λέω ότι δεν είναι χώρα υποδοχή. Ε, γιατί έτσι Σιμπάμπη, όλο ο κόσμο ξέρει ότι στην Ελλάδα έρχονται άνθρωποι του οποίου ε, με τον ένα τον άλλο τρόπο δεν του θεωρούμε νόμιμου. Ε, Μα δεν είναι νόμιμοι. Ναι. Ναι, ναι. Αν δεν, είναι ναι. ναι νόμιμοι, μπαίνουν από τα σύνορα, κανονικά. Ο άλλο που όμω έρχεται και ζητάει για παράδειγμα, άσυλο θα κρυθεί αν είναι νόμιμη παρουσία του Anyway, τώρα για να τα πω δεν θα το δεχτώ πρώτα και μετά θα τον κρίνω. Θα σε ρωτήσω κάτι. Θέλει να μείνουμε πάνω σε έναν ορισμό που δίνει επί το επόμενο δύο ώρου. Θε να πούμε για τα σχολεία που ξεκινήσαν σήμερα. Θε να, να, να πούμε ότι. δεν ότι όλε οι τηλεοράσει δείχνουν μερικέ φορέ. Μα την αλήθεια αυτό το επάγγελμα που κάνω τόσα χρόνια. Λοιπόν, κάθε φορά βρίσκουν ένα δρόμο. Α πούμε τώρα, χθε και το λέω γιατί εγώ με τον Δούκα έχω ανοιχτού λογαριασμού. Είναι βρώμικη πόλη, είναι βουλωμένα τα πάντα, δεν ασχολείται με τίποτα. Αλλά να πω ότι ο Δούκα επειδή Αχαία κατέβαζε νερά. Αχαΐα, ο, το χύμαρο, ο αχαΐας, λες ο, ο, Η Αχαία ήταν χύμαρο, <laughs> το θυμάσαι. <laughs> ήταν χύμαρο. <laughs> όταν οι γονεί μου έμενα στην πανόρμα, εγώ έμενα τότε, σπούδεζα έξω, ερχόμουν λίγο το καλοκαίρι. Αλλά ήταν χύμαρο κανονικό. Δεν είχε καν άσφαλτο, είχε τέτοιο. Και είναι η συνέχεια ενό χυμάρου που κατεβαίνει από τα Τουρκοβούλια. Τα το οποία ήταν άχτιστα τότε. Ναι. Ανεβαίναμε όταν θέλαμε να κρυφτούμε. Πάντως, λοιπόν, ε, ε, α μπα... μάθουμε και λίγο τι λέμε για την πόλη. Είναι λογικό ότι η κατεβάζει και κατεβάζει mm. και χώμα που από, από πάνω του έχει γήμαρο Δεν μπορώ τι υπερβολέ να λέμε ότι λέμε, αλλά όχι υπερβολέ και όχι ψέματα στον τηλεθεατή Αφού στείλω άλλο ένα φίλου, μια που βλέπω εδώ φίλου και φίλε που πραγματικά αγγίζονται από τέτοια πράγματα, πράγμα που σημαίνει ότι εξακολουθούμε να έχουμε ένα συνδετικό κρίκο μεταξύ μα. Στη Μάρνω στο φάλε, να είναι καλά και αυτή. Ε, πραγματικά το χαίρομαι, που κάποιοι άνθρωποι δεν βλέπουν απλώ κάτι, το κατανοούν. έχει μεγάλη διαφορά. Επειδή είπαμε τώρα για το χήμαρο, να παρακαλέσω πάρα πολύ την Κατερίνα Βουτσά να πάει μέχρι τα ηχετικά. Με τα ηχετικά. <laughs> Πρέπει να είχε κελάφια κάποτε εκεί πάνω. Να σε παρακαλέσω πάρα πολύ τα που έχει επιμεληθεί και σήμερα ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. να ξεκινήσουμε να δούμε πώ θα ο κόσμο. Το χήμαρο που λέγαμε πριν. Βλέπει τι γίνεται. Μεγάλη ζημιά τώρα με στο ταξίδι. Μεγάλη, τι να κάνουμε. Δεν ξέρω τώρα ποιο θα το πληρώσει αυτό. Συμβαίνει συχνά εδώ στην περιοχή να βρέχει και να πλημμυρίζει τόσο πολύ. Ναι, ναι, συμβαίνει. Για ποιο λόγο συμβαίνει. Είναι, δεν ξέρω, το σημείο που έχει κατηφορικό και είναι κλειστά τα χρεατεία. Πολύ ωραία, ήταν ω εδώ. Και από πίσω, από το τέτοιο που γίνεται η καινούργια πολυκατοικία. Τι και μπήκε νερό. μέσα όλο το νου, ήταν ω εδώ. Έχει ξαναγίνει και είχαμε έρθει όλη η πολυκατοικία. Όσου βλέπει εδώ, είχε ανέβει το, το νερό μέχρι τη μέση και είχαμε κατέβει με και αδειάζαμε. Το μετρό πανόρμου. Κοιτά εδώ στην πανόρμου, τι γίνεται. Τις μεταφρεάτια Κοιτάτε τη Και κάπως έτσι πάπη δεν είναι μόνο ο χήμαρος της Αχαΐας <laughs> Είναι και όλα τα άλλα που δείχνουν Ότι παιδιά κάτι δεν κάνουμε καλά Και να το πω κι αλλιώς Επειδή είναι εύκολο να κάνει κανένα αντιπολίτευση πάνω στο, στην πλημμυρά Στην καταστροφή κτλ, κτλ Δεν μπορούμε να είμαστε Μόνο οι άνθρωποι Που βγαίνουμε εμεί α πούμε εδώ Από τα ραδιόφωνα της τηλεοράσης Βγάζουμε το μετεωρολόγο, λέει: Θα βρέξει, μάλιστα, περιμένουμε. Oh. Mm. Το... <σχει> το πάμε. Όχι, και όταν φτιάξα καταρακτοδό. Θα φτιάξουμε ο καθένα από μια κυβωτό να μπει για να σωθεί, να το ξέρω δηλαδή. <σχει> Όχι, βέβαια. Εμένα με μη μου το λε. Εγώ χθε έφαγα τη βροχή ολόκληρη, στο πασένα βέβαια, και ήμουνα με το ποδήλατο, το οποίο το βλαμμένο βρήκε να, σπα, να σκάσει πίσω του ρόντα, και δεν μπορούσε και να τη φτιάξω εκείνη την ώρα. Έφαγα τη βροχή κανονικότατα. Αλλά εντάξει, φθηνόπωρο είναι, Και εγώ την έφαγα τη βροχή και φταίω. Τι φταίει, Γιατί δεν. εννοείξε ότι τα βρέξει, ή πήρε τη μοτοσυκλέτα. είδα τη βγήκε ηλιακάδα την... και την πάτησα όπω με το χέρι. Αν είχα Πώς... πάρει τη μοτοσυκλέτα με το που άκουσα τον μπουμπουνητό στο λυκαβιτό και είδα από πίσω τη μαυρίλα, προλάβαινα να γύρει στο σπίτι. Με το σκασμένο <Το> λάστιχο του του δεν προλάβαινα. Εντάξει, κάποιο έχει ματιάσει. Επίση να πούμε ότι σήμερα. Ε, μετά τι πλημμύρε και όλα τα σχετικά, ναι, και η πρώτη μέρα στο σχολείο για τα περισσότερα παιδιά να πούμε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη λόγω των βροχών των χθεσινών, νομίζω και η Λίμνος έμειναν εκτό από φοβούν το... Φοβούνται ότι και σήμερα. Ε, Έχουν πρόβλεψη και για σήμερα ότι θα είναι κακιά. Αλλά τα παιδιά θα πάνε σχολείο, θα δουν τους συμμαχητέ και τι συμμαθήτριέ του. Και εμεί θα ξεκινήσουμε μια κουβέντα που θα λέει πόσο έτοιμοι είμαστε. Η κυβέρνηση θα λέει ότι έχει ε, 10.000. Ε, καθηγητές μάλιστα κάποιοι. Προσλάβει. Προσλάβει κανονικά. Προσλάβει κανονικά Παραπάνω, και, τα και ναι. ε, Μια σειρά από συλλόγου γονέων και η Ομοσπονδία Νομίζω των Γονέων διαμαρτύρεται για τις συμπτύξει και τις δι... Πώ να τώρα, κλείσανε πάρα πολλά σχολεία και Άρα, δεν ναι, εξυπηρετεί ναι, το κόσμος Και βεβαίως, βεβαίως Γίνεται και μια πολιτική αντιπαράθεση σε κεντρικό επίπεδο. Η Ελλάδα είναι η τελευταία από τις χώρες του ΟΣΑ σύγεδε, αυτό της Αυτό δει και η έκθεση που βγαίνει κάθε, δεν θυμάμαι νομίζω δύο χρόνια, το «Education of the Clans» του ΟΣΑ και λέει αυτό, έχετε πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς κακά πληρωμένους. Ναι. Δηλαδή και είμαστε πάτος στην πληρωμή τε, και, και στις, μεταξύ των πρώτων όχι ναι αλλά σου ναι. λέει όμως ταυτόχρονα ότι Είσαι πάρα πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς Σε αναλογία μαθητικού πληθυσμού Εκεί είναι που πρέπει να καθίσει ο Πιερακάκης, Να δει λίγο πέρα λίγο, από ναι, τα... το ναι, μην το δει πολύ Λίγο, για πολύ δεν τον έχω Αλλά για λίγο είναι μια χαρά ε, Τώρα που κλείσαμε και το μεγάλο θέμα των κινητών Ξέρεις, ε... Θέλω ε... να πω κάτι ε... για αυτό ρε παιδιά και γιατί το λες θα το πω έτσι από καρδιάς και να μην το πει, με, το το με παρεξηγήσει ούτε ο Βιαρακάκης ούτε γενικώ ας πούμε δεν το λέω αντιπολιτευτική διάθεση ακούω από τη μια πλευρά και βγαίνει και ο Πρωθυπουργό και βγαίνει και ο υπουργό Παιδείας και λένε για την ιστορία με το κινητό σωστά Αποδίδε... τα λένε, δεν λένε τελειώσει μισή φράση παρακαλώ μισή, όχι ολόκληρη και αποδίδουν στο κινητό κάτι που αρκετοί ξένοι επιστήμονε. λένε, ότι το κινητό ευθύνεται, είναι ένα κίνητρο για να πλακώνεις τον άλλο στο ξύλο όταν κάνεις bullying show για να τον γράφει στο κινητό. Λες λοιπόν στα παιδιά, πάρε το κινητό και βάλτε το στην κλείδωσέ το. Του το λες. Mm -hmm. Αυτό είναι. Και μετά έρχεσαι και Η λες... Η που θα εφαρμοστεί από και σήμερα, μετά, από Και μετά έρχεσαι και panic button. Ναι. Δηλαδή, Πού θα, θα το, το πατήσει, το... έχω... Ναι, ρε φίλε, δηλαδή συγγνώμη, ε, μόνο με το σχολείο. Έχω σ... Γιώργο, μα... και Μό... εσύ. Μα τι λε τώρα, μες Τι. Μέσα στο σχολείο θα πατήσει panic τώρα. button, αυτό... α μα... πούμε. Αυτό... Μα συγγνώμη, δεν έχει, δεν τη γεννήσει αυλή στο σχολείο. Ναι, ε, αλλά έχουν τα παιδιά panic button, αυτό το δίνουμε στι γυναίκε, δυστυχώ. Μα χτε είπαν για το panic button. Κυρίω που, κάνει που οτι... κινδυνεύουν. Κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, νομίζω, ο Μπαμπι Σουπαδεμέτρη. Ναι, τι θα κάνει δηλαδή αν το έχει το κινητό πρόχειρο. λέω το εξή: αν έχει το panic button, το χρειάζεται την ώρα που στην πέφτουν να σε δίνουνε. Αα ε, αυτό ναι Άμα το έχω στην τσάντα το panic button Τι να το κάνω αφού με δίνουν το Μα δεν έχει panic button το παιδί Το παιδί το οποίο δέχεται το bullying δεν έχει panic button Το παιδί δεν πρέπει να δέχεται bullying Τουλάχιστον όχι μέσα στο σχολείο λοιπόν, ναι, λοιπόν, και κοντά ναι, στο σχολείο ότι θα φτιάξουν panic button για το bullying Και λέω ή τα κλειστά κινητά στις τσάντες μέσα ασφαλισμένα Ή το panic button διαλέξτε παράλληλα το bullying και τα δύο Μάση. Τώρα κατάλαβα δε το σύνδεσμο. Δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα. Εμένα τουλάχιστον δεν μου φαίνονται λογικοί. Εμένα το, αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο όμω και με αυτό με το οποίο. Το, το είπαν, ασχολήθηκαν. Ήταν μέσα στα 11 σημεία που ανακοίνωσε ο Πιαριακάκη και ο Μητσοτάκη. Αλλά κανείς δεν ασχολήθηκε περισσότερο διότι όλοι προσέξαμε. Λογικό είναι που το βάλανε το θέμα του κινητού τηλεφώνου. Είναι το πρόγραμμα. Είναι το βάρο αννοήτων. Ε, ε, ανόητης μόρφωσης που δίθεν είναι μόρφωση, που δεν είναι μόρφωση διότι τα παιδιά τα κάνει εχθρικά δεν είναι δυνατόν τα παιδιά μας να τελειώνουν με το σχολείο πρακτικά όταν γίνονται 15-16 ετών δεν είναι δυνατόν, εκεί έχουν τελειώσει πλέον υπάρχει μόνο το πληρωμένο φροντιστήριο και μόνο ο ανταγωνισμός για να μπούμε σε μια σχολή από την οποία ελπίζουμε ότι θα μας βγάλει αυτόματα πολλά λεφτά στη ζωή μας. Λοιπόν. Δεν είναι, αυτό είναι εξαντραποδισμός τη παιδείας. Μια που μιλάμε για την πρώτη μέρα στο σχολείο, τα public υποδέχονται του δικαιούχου των βάουτσες βιβλίων ΔΥΠΑ, γιατί τα βιβλία είναι για όλους. Τι σημαίνει αυτό? Αν είσαι δικαιούχο μπορείς να εξαργυρώσεις το βάουτσερ των 25 ευρώ στα 53 καταστήματα public και public plus home σε όλη την Ελλάδα. Ανακάλυψε χιλιάδες ελληνικά, μεταφρασμένα και ξενόγωρσα βιβλία, λογοτεχνία, non-fiction, παιδικά, εκπαιδευτικά και πολλά ακόμα. Και ειδικά για όλα τα ελληνικά βιβλία, απόλαυσε επιπλέον έκπτωση 10%. Που αλλού, στα καταστήματα public και public plus home. Και εγώ έφυγα όπως είμαι τώρα, να πάνε πιο λίγο νερό, να πάνε τα φαρμάκια κάτω. Και βεβαίως ξέρετε που θα το κάνω αυτό, στον επιτραπέζιο αφή στις Rainbow Waters. Που έχει μπει για τα καλά στη ζωή εδώ του Ριάλφα με χρόνια, που σου δίνει τη δυνατότητα να πιει το νερό στη θερμοκρασία περιβάλλοντο, ζεστό, αν θε να φτιάξει καφεδάκι όπω κάνω εγώ το πρωί, ή και κρύο θα έλεγα, όπω αρέσει στο μπάμπι τον Παπαδημητρίου. Υπέροχο design, βολικό μέγεθο, αυτό που χρειάζεστε. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, στο 801-11-34-34-34. Και επειδή είναι πολύ σωστή η εκτίμηση που έκανε ο Γιώργο μόλι τώρα, ότι μ' αρέσει το κρύο νερό, και μ' αρέσει να το πίνω και στον παλιόμιλο Spa Hotel. Στην Πάρο, δεν έχω πάει, αλλά σίγουρα τρει μέρες στην Πάρο δύο άτομα μπορείτε να πάτε Ακτοπλοϊκά με τις E-Jets πληρωμένα Δύο στρώματα profile από τη σειρά Bodytopia Της GrecoStrom, τρομερός τίτλος για στρώμα Bodytopia, Bodytopia. GrecoStrom.gr MyTherm, ηλιακό θερμός 160 λίτρα Σύγχρονα συστήματα κλιματισμού και ηλιακή ενέργειας στο MyTherm Όλα αυτά, Instagram, παπάκι, Real Group Greece Μπαίνετε στο διαγωνισμό μας και μέχρι τη Δευτέρα θα ακούσετε ενδεχομένως το ονοματάκι σας στην εκπομπή Μάνου Νιφλή, Παναγιώτη Στάθη Don't nobody know my trouble with God. Oh, my trouble so hard. Oh, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble with God. Don't nobody know. Με τον Πόβη, επιστρέψαμε όπω είχε γενέθλια και κλείνει και αυτό στα 59. Ε, να τα λέμε και αυτά. Γίνει μείνον στο 65. Ο πρίγκιπα ηλεκτρόνικα. Και βεβαίω, βεβαίω, να ευχαριστούμε πάρα πολύ για του φίλου που παρεμβαίνουν ε, με τον έξυπνο τρόπο του. Πολλοί από αυτού ε, το καταλαβαίνω έτσι, το καταλαβαίνουν αλλιώ. Παιδιά, πάντα υπάρχουν διαφορετικέ αντιλήψει. Αν δεν έγινε σαφέ, ε, καλό είναι το panic button. Να το επαναλάβω για μια φορά ακόμα. Θα βοηθήσει πάρα πολύ προφανώ τα παιδιά. Τα οποία δέχονται ε, κακοποίηση, επιθέσει κλπ. είτε από του μαθητέ του, μπορεί και από τον καθηγητή του, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αρκεί να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και να μην είναι στην τσάντα. Ε, και κάποιο σου λε: Σε γράφει για κάτι έξυπνο, ότι θα μπορούσε, μάλιστα μου τάχωσε κιόλα, ότι το, το κινητό την ώρα που σε δέρνουν, ξέρω εγώ, δεν είναι απαραίτητο να είναι στην τσάντα. Δεχτών. Δεν θα σε ρωτήσει όμω αυτό που έρχεται να σε πλακώσει τι φαλιάρε. Αν έχει το κινητό πάνω σου ή όχι, θα σε πλακώσει εσφαλιά. Λοιπόν, για πάμε τώρα για παρακάτω, Μπάμπη. Γιατί από ό,τι φαίνεται ε, υπάρχει. Πάμε παρακάτω. Ναι. Τώρα, επειδή έχετε κολλήσει με το κινητό, βλέπω εδώ και το Δημήτρη Το Μαύρο έχει κολλήσει. Ε, και αυτό, όλοι κολλάνε με το κινητό. Γιατί είναι θέμα συζήτηση. Ωραία. Ο Δημήτρη Μαύρο, ο σε MRP, εσημασμένο, σε λέει ότι είναι εργαλείο επιβάρηση ή εργαλείο σωσμού για το bullying. Σου βάζει την ερώτηση. Ναι, όχι, μια χαρά είναι. Ε, μια... Και τι λένε και οι δικοί ναι, ρωτά, ναι, και έχει όχι, δίκιο. Έχει, δηλαδή νομίζω, καλό είναι να του ακούμε που και πού. Νομίζω ότι ο Δημήτρη συμφωνεί με την ερώτηση που βάλα και εγώ. Ακριβώ. Διάλεξε αυτό. Μα και εγώ δεν γνώριζα ότι υπήρξε αυτό εκείνο. το θέμα. Το έμαθα ένα, δεν το είχα προσέξει χθε. Ναι. Όμω, όμως, τα ωραία είναι αλλού, αγαπητέ. Ναι. Τα ωραία τα λέει ο κύριο Γκλέτσο που είναι και ωραίος άντρα και έχει και τον τρόπο του να τα λέει. Μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Γκλέτσο, παρακαλώ. Το μεγαλύτερο σοκ για μα ήταν όταν. Ο Αλέξης, ο Τσίπρας, αποφάσισε να κάνει χώρο σε κάτι νέο. Έχω μια προσωπολατρεία και δεν την κρύβω στον Τσίπρα. Κάπως διάβασε θα... ότι αν μου πει ο Τσίπρας θα αποχω... δεν θα διεκδικήσω την ηγεσία, ισχύει αυτό. Σαφέστατα και δεν θα ρωτήσω mm. και γιατί, αρκεί να μου το πει. Αν είμαι εγώ αρχηγός, αν είμαι εγώ αρχηγός το... θα έχω υπομάλει στο λισάρι που λέγεται Τσίπρας. Προσωπολατρία και Λυσάρι Και το Λυσάρι Τσίπρας Καλά, Προσωπολατρία είναι ένα χαρακτηριστικό πάρα πολύ συχνό στα κόμματα αυτά ε, Και ε, δεν είναι κάτι περίεργο, ο Γκλέτσος το ξέρει Και ο Τσίπρας το καλλιέργησε και ο ίδιο πάρα πολύ Δεν, δεν έκανε τίποτα για να μην καλλιέργηθεί Αλλά υπήρχαν πάρα πολλοί που βάζανε βελάκια, βάζαν τον Τσίπρα σαν αυτή την ανόητη στην Ελβετία πάρα πολύ μέσα στο ΣΥΖΕΝΟ που είχαν τη φωτογραφία του Πρόεδρου τους και βάραγαν με βελάκια τώρα τα αυτά νομίζω ότι ήταν γνωστά ε, εγώ καταλαβαίνω άλλα πράγματα βέβαια θέλω να τα πω, θα τα πω πολύ σύντομα βλέπω για ακόμα μια φορά μια εργαλειοποίηση του προσώπου του Τσίπρα από έναν πιθανό έτσι, διεκδικητή της Προεδρίας ο Τσίπρας είναι ξέρω εγώ κάτι σαν τον ότι ήταν δηλαδή ο Ανδρέα Παπανδρέου για το Πασόκ Φέντε να αναλέξει Τσίπρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Ε, πει καλήσε τον Τσίπρα, πόσο τσιπρικό είσαι, το να να φτιάξει μια καλή μαγιά και κάπω έτσι πάει το πράγμα. Ε, επειδή το είπα και χθε να το επαναλάβω, κάποιο έκανε και εντύπωση, ε. δεν μπορεί να είσαι προσωπολάτρη, δηλαδή να θεωρήσει ότι ο Τσίπρα ή εγώ είναι ο μεγάλο ηγέτη κτλ. Και ο απόλυτο μπορεί να είσαι από αυτή την πλευρά, μπορεί να είσαι από την άλλη. Αλλά να είσαι και ταυτόχρονα, το λέω για να πω στον Λογκλέτσο, αυτό που είχε πει ότι θα παραιτηθεί από τη Δημαρχία τη Τηλίδα και δεν νομίζω ότι παραιτήθηκε κιόλα, αν περνάει η Συμφωνία των προσπών που είναι η πιο εμβληματική από τι κινήσει στην εξωτερική πολιτική που έκανε ο Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή. Καλά, και ο άνθρωπο αυτό. μέσα σαν τον panic button που έλεγα πριν. Α... Ας βγάλουμε εγώ... παιδιά με έναν άκρη έτσι. Εγώ τον ακούω και μη δυο, χθε έλεγε ότι θα είναι. Ε, θα είναι του Πολάκι να δεις. Κάτι θα είναι, αν θα, θα τραβάει κουπί για τον Πολάκι. Λοιπόν, ε, τα λέει και δείχνει, κατά τη γνώμη μου, πολύ καλά την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι τώρα. Όχι όταν βγήκε ο, Πολάκη, ο Κασελάκης, αλλά πολύ πριν. Και για την κατάσταση αυτή, ο πρώτο που έχει τη μεγάλη ευθύνη είναι προφανώ ο Ελέξη Γιατί αρνήθηκε να βγάλει το συμπέρασμα που ήταν το λογικό, τον καταλαβαίνω. Όταν παίρνει σχεδόν 30 και η απόστασή σου από τον νικητή το 19 που ήταν ο Κυριακό Μητσοτάκη, είναι πολύ μικρότερη από αυτή που όλοι είχαν εκτιμήσει ότι θα είναι, νιώθεις ότι «Α, δεν είμαι μακριά, έχασα μεν, αλλά δεν είμαι και μακριά από τον, το, το «Ξανακερδίσω». Πλην όμως ο Τσίπρας κατάστρεψε το ΣΥΡΙΖΑ, τον κατάστρεψε διότι ακολούθησε μία πολιτική, η οποία ήταν σαν να ήθελαν όλοι να ξεχάσουν το τι είχε συμβεί ανάμεσα. Είναι άλλο τι ήσουν, αγάπη μου γλυκιά, το 2008. Και άλλο το ότι είσαι το 19, το 20, το 21. Ε, τα μπέρδεψε εκεί και με αυτή την έννοια εσύ έχει το δικό σου θαυμασμό, Εγώ δεν. τον άνθρωπο τον. Ε, για τον Γκλέτσο μιλάς. Ε, όχι, για τον Τσίπρα μιλάω. Γιατί ο Τσίπρας είναι έχει. τη λες, μεγαλύτερη λες, ευθύνη. Έχει τη δικό σου μεγαλύτερη θαυμασμό. ευθύνη. Μιλά για τον ε, Γκλέτσο ότι έχει το θαυμασμό. Ε, ναι, καλά. Ο Γλέτσος το δήλωσε ο άνθρωπος, ε, Και εγώ. λέω ότι ε, τον θαυμάζει μένα, αλλά απ' την άλλη διαφωνούσε σε μια εμβληματική. Ε, Τουλάχιστον στο επίπεδο τη εξωτερική πολιτική, νομίζω ότι αυτή Γιατί είναι η Γιατί ο Πολάκη Τώρα μιλάμε για που το. που θα βάλει τώρα υποψήφιο. Μιλάμε... Φαντάζεσαι το. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. και εδώ είναι... να μας θα το διασκεδάζουμε. Ναι. Αλλά φαντάσου ότι θα έχει απομείνει από το πράγμα αυτό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ να διοικηθεί από τον Πολάκη πάνω στι ιδέε του πολακισμού Φαντάσου το, δηλαδή μόνο για λίγο. Η ώρα είναι και 58 και για τον Πολάκη πρέπει μετά... να ξαναπούμε με... και. Μετά θα συνεχίσουμε. Πάρα. Πρέπει να συνεχίσουμε. Ναι. Αλλά όταν πετά το και 58 φεύγει από το Γκλέτσο και φτάνει. Ε εσένα κα... κοιτάζω, παιδάκι μου, δεν κοιτάζω το ρολόι. Είναι από την άλλη μεριά το ρολόι. 20 τυχερά ταξί τα έχουν ευκαιρία να κερδίσουν το ρεπιταγείο στο 50 ευρώ για καύσιμα από τα πρατήρια Jian. 1000 ευρώ σε κάψιμα κάθε εβδομάδα. Εσεί θα μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Real FM και τα απογευματάκι 3 με 5 εκεί που θα βρείτε την Αμαλία και τον Ιωσήφ, την Ιωσήφ την Αμαλία. Τα απογευματάκι μα, ξέρετε, με τον ήλιο του μεσομεριού μπορεί να είστε εσεί ένα από του τυχε στη διεύθυνση της Aegean Επιστρέψαμε. Χορευτικά βεβαίω με εκεί η συνδεσά. στο μακρινό 1976, ένα λευκό γκρουπ που έπαιζε μαύρη μουσική, ήταν στο νούμερο 1 με το συγκεκριμένο. Η ώρα είναι 9 και 8, 97 και 8, είναι τα λιθινό ραδιόφωνο. Ωραία, λεφτά μου. Μια 10η Σεπτεμβρίου σήμερα, λίγο διαφορετική. Μια που ξεκινήσαμε την εκπομπή με τον Μπάμπη, καλωσορίζοντα τον τον Τζίτσα για να μα πει τα καθέκαστα εκεί από το debate Trump. Χάρης, Χάρης, Τράμπο, με όποια σειρά το προτιμάτε και το οποίο προφανώς ε, θα είναι πρώτη είδηση φαντάζομαι στα διεθνή δίκτυα. δεν ξέρω εδώ πέρα πόσο μας καίει γιατί φεύγουν οι Πρόεδροι, έρχονται οι Πρόεδροι, αλλάζουν οι Πρόεδροι δεν ξέρω αν αλλάζει κάτι θετικά για μα. Λοιπόν θα επιστρέψω θα συζητήσουν για τα Αμερικάνικα, δεν θα τα αποφύγουμε, αλλά θέλω να επιστρέψω. Γιατί μου το είπε εσύ άλλωστε ότι πρέπει να γίνει έτσι, Γιατί μείναμε με το πολλάκι. αυτό μπάσατε στον αέρα. Τώρα μπάσατε στον αέρα. Ή τον Αξελό θα ακούγαμε το πολλάκι. Δεν γίνεται και τα δύο μαζί. Ο Αξελό έλεγε τι ειδήσει προφανώ. Το έλεγα. Μην παρεξηγήσετε μόνο. τώρα κάποιο γιατί είπα το πράγμα αυτό. Όταν μιλάμε, μιλάμε ελεύθερα. Δεν μιλάμε με νοήματα βαριά και τέτοια, και κάτι εννοούμε άλλο και πίσω από αυτά που λέμε. Λοιπόν, ο Πολάκη είπε χθε και έχει τεράστια ευθύνη ο Πολάκης. Δεν υπάρχει, εγώ ψάχνω. Εσύ μου είπε στι πράλε ότι δεν ξέρει, δεν έχει κάποια δημοσιογραφική γνώση, ποιο σύστησε τον Κασελάκη. Ο οποίο τώρα ο έχει, είπα. Κάνει λάθο. Συγγνώμη. Το είχα ψάξει και το είπα. Είπα τη σειρά πράγματα. Ο Πολάκη σύστησε τον Τζίπρα. Τον Κασελάκη ναι, δεν τον και... επέβαλε όμω. Όχι, κανένα δεν θα επέβαλε, αλλά ε, θυμίζω ότι στο ψηφοδέλτιο αυτή τη φορά τη Επικρατεία γιατί εκεί τοποθετήθηκε στην ένατη θέση έπρεπε να υπάρχουν και κάποιοι υποψήφοι από την ημογένεια. Λοιπόν, η σειρά των πραγμάτων ήταν ότι ο Πολάκης πήγε τον Κασελάκη στο Τζίπρα. Και γιατί τον πήγε, Πού τον είχε γνωρίσει. Θα εί, το, να το ξανά πω για του φίλου που πιθανόν να μην το έχουμε. Ναι, ανάγκη. να έχει διαφύγει. Ο Καπνισάκη λοιπόν που ήταν. Μέχρι χτε, που παρετήθηκε ο διευθυντή του γραφείου του Κασελάκη, του προέδρου του, του προέδρου πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν κοινό γνωστό και αυτό, χανιώτη είναι, ήταν δικηγόρο και του Πολάκη και τη οικογένεια Κασελάκη. Αυτή ήταν η γνωριμία. Αν ρωτάς Και αυτό. άρα τον πήγανε στο Τσίπρα, καλό παιδί είναι. Τον πήγανε και του είπανε αυτό το παλικάρι εδώ πέρα που βλέπει, έχει τελειώσει το καλύτερο σχολείο, έχει πάει με υποτροφία, το μιλάει τέσσερα χρόνια. στο κολέγιο? Όχι, ενώ στο κολέγιο πήγαινε μέχρι τα 14. Ναι, γιατί μετά πήγε στο εξωτερικό. Ναι, ήταν καλό σπουδαγμένο, μιλάει τέσσερι γλώσσε, ε, είναι οικονομολόγο, μπουρού, μπουρού, μπουρού. Όλα okay, τα καλά. Για την έναντι θέση, καλό είναι. Αυτά. Ωραία. Έτσι έρχεται λοιπόν ο Πολάκη, παραδεχόμενο το λάθο που έκανε αυτό που είπε. Συγνώμη που δεν είχα συγκρατήσει. Είχα συγκρατήσει όμω από την κουβέντα μα ότι ο Τσίπρα δεν το ψάξε και πολύ το πράγμα. Γιατί αν το ψάχνε λίγο, ψάχνει από πού προέρχεται το άλλο, τι είναι, τι έχει κάνει στη ζωή του, όπω πολύ ωραία τάπε, θα αντάβει. Και εγώ τα έγραψα όταν τα άμαθα, όταν εμφανίστηκε για τα καλά, δηλαδή όταν έβλεπε υποψηφιότητα για πρόεδρο. Τότε τα ψάξα, τα βρήκα πάρα πολύ γρήγορα ε, τα προβλήματα που είχε στην καριέρα του, ώστε να μην είναι κατάλληλο ε, για να εκλεγεί. Όμω από τη στιγμή που εξελέγει, εξελέγει, δεν μπορεί να του κάνει στη ζωή ποδήλατο. Του την κάνανε, κανονικότατα. Αυτό δεν ήταν κόμμα. Ήτανε πράγμα, γι' αυτό το είπα έτσι. Καλή, Καλή, τώρα νομίζω ότι Είναι φυνικά, πολύ, είναι είναι... πολύ απαξιωτικός, ο μα, κανένα... απαξιωτικό ο όρο. Δεν είναι κανένα λόγο μια ολόκληρη ομάδα. Δεν έχει κανένα λόγο να επιμένει στη λέξη πράγμα λέω, όταν αρπή, μιλάμε για, για να... το κόμμα τη εξωματική αντιπολίτευση. Okay, αυτό που συμβαίνει δεν το βλέπει καμία... ο όρο ο κόσμο. Ναι, δεν έχω ή... κανένα πρόβλημα με το πώ θα το πούμε. Αλλά τώρα ο Πολάγηση όμω παραδέχεται κάτι. Άκουσα, είναι το τέταρτο από που έχουμε παραδέχεται κάτι χωρίς να έχει παραδεχθεί δεν έχει τον αδρισμό να πει ότι εγώ έκανα το λάθος παιδιά εγώ τον έκανα αυτά όλα που είπες τον πρότεινα τον, τον είπα στον Τζίπρα να τον βάλει και όλα αυτά τα πράγματα και λέει τώρα αυτό εδώ θεωρώ ότι το τραύμα του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να επουλωθεί και να κλείσει γρήγορα με την έκφραση της γνώμης των μελών του και όλου του κόσμου που θα πιστεύω ότι θα συμμετέχει στην διαδικασία εκλογής νέου προέδρου. 이건. Αυτό θα υποστηρίξω και σήμερα. <pakai crystal> ο, ο κύριος Κασελάκης στην Κεντρική Επιτροπή <Rabbi> μπορεί <Rabbi> να ξανακόρθει. <Rabbi> μπορεί <Rabbi> να είναι και πάλι υποψήφιο. <Rabbi> <Rabbi> <και> τον <τίριν> <Rabbi> τρόπο. είναι. Φυσικά και μπορεί να είναι. Φυσικά και μπορεί να είναι. Αλλά εδώ κυκλοφοράνε και σενάρια ας πούμε ότι περιμένει δημοσκόπηση για να φτιάξει άλλο κόμμα. Ελπίζω ότι Γι' αυτό σου λέω: Υπάρχει ένα, ένα πρόβλημα τώρα. Θα δω πώ θα πάει. Εδώ είμαστε, θα το κρίνουμε. Αλλά ακόμη και το γεγονό ότι κάνουν δύο μήνε. Τι να δι, δύο μήνε τι δυσχρέζονται, Δεν χρειάζεται. Στάσιο, ένα λεπτό. Δύο μήνε για να πάνε σε προεδρική εκλογή, τι το χρειάζονται. Βεμπάμπη, ένα λεπτάκι. Ε, εσύ είπε πριν από λίγο αυτό το πράγμα. Είναι σαφέ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα κακά του χάλια. Είναι σαφές επίσης ότι τροφοδοτεί με μια εύκολη αντιπολιτευτική, να το πω έτσι, γεμμή σελίδα. Γενή σελόνια. Αυτό κάνει αυτή την ώρα. Ε, αντί ξέρω εγώ ας πούμε να ασχοληθούμε με την τοποθέτηση της κυρίας Παγόνη που είναι η πρόεδρος των γιατρών. Θα το κάνουμε σε λίγο Κατερίνα μου. Ε, λέμε, τα του ΣΥΡΙΖΑ. Θάνω κασελάκι, δεν θάνω κασελάκη, πώς ήρθα ο κασελάκης, πώς έφυγε ο κασελάκης. Ένα πράγμα που γίνεται εδώ και 11 μήνες. Έτσι. Τώρα, αν ρωτάς γιατί επιλέγουν να κάνουν... Μια διαδικασία με ένα κανονικό συνέδριο για να εκλέξουν πρόεδρο κτλ. Η γνώμη μου, αλλά είναι η γνώμη μου, έτσι. Δεν είμαι... Εγώ δεν έχω υπάρξει ποτέ στη ζωή μου μέλο κόμματο και νομίζω ότι δεν θα υπάρξω και ποτέ μέλο κόμματο. Ούτε τότε θα είμαι συνταξιούχο. Το ξεκαθαρίζω. Ε, υπάρχει το εξή. Την προηγούμενη φορά εκλέξαν πρόεδρο χωρί να κάνω συνέδριο. Αυτά που έλεγε εσύ ω άποψή σου, και... Λάθος ήταν αυτό. αυτό ε, βέβαια πρώτα λέω. να κάνουν ένα συνέδριο να αυτό δουν τι Πώ συνέβη, Τώρα, να μιλήσει λι... ο Τσίπρα, λοιπόν, να μιλήσουν όλοι, να μιλήσει ο Αξιόγλου, ωραία, να μιλήσει άρα, ο Ιδιόγλου. Άρα, μου, συμφωνεί με αυτό. Λε ότι τα πράγματα για να διορθωθούν πρέπει να ακολουθήσει και, και μια σωστή διαδικασία. Μια λογική σειρά το θεμάτων. Εδώ πρωί, λοιπόν ναι. έχουμε το εξή τρελό. Εξέλεξαν έναν πρόεδρο που καλά-καλά δεν τον γνώριζαν. Εξέλεξαν έναν πρόεδρο χωρί να γίνει μια πολιτική αποτίμηση, γιατί πήγανε από το 36 το 18. Και αν γινόταν, αν γινόταν αν Γιώργο μου, θα είχε πρόβλημα ο Τσίπρα. Μα... Γι' αυτό δεν έγινε. Καλά. Και Αυτή... τώρα ξαφνικά μπάμι, ένα μπάμι, ολόκληρο κόμμα. Μα το λέει η Γεροβασίλη. Η μπά... Γεροβασίλη λέει ότι ο Κασελάκη τελείωσε από τη στιγμή που τα έβαλε με τον Τσίπρα. Εμφανίζει την άποψή σου σαν γεγονό. Καλό είναι να υπάρχει μια απόσταση. Mm. Το γεγονό είναι ότι δεν έγινε. Η άποψή σου είναι ότι δεν έγινε γιατί δεν βουλεύει τον Τσίπρα. Οκ. Okay. Δεχτών. Mm. Δεν έγινε όμω. Και τώρα κάνει μια κριτική του τύπου ότι γιατί το κάνουν σε δύο μήνε. Προφανώς το κάψω δύο μήνες, γιατί ό,τι δεν έγινε τόσο καιρό πρέπει να γίνει. Όχι, δεν είναι αυτή η άποψή μου. Η άποψή μου είναι ότι ο Κασελάκης είναι κίνδυνος για όλους αυτούς. Αν είπε μια μεγάλη αλήθεια ο Κασελάκης, είναι εκεί που ξέσπασε και είπε ότι αυτά ζω έντεκα μήνες τώρα, αυτή τη γραφειοκρατία όπως την είπε, ε, την είπε και με άλλο τρόπο, πώς την είπε αλλιώ. Νομεκλατούρα. Νομεκλατούρα. Είχε δίκιο άνθρωπος. Γιατί πρώτα του φεύγουν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο για να μην πω παραπάνω του Τσίπρα, σηκώνεται και φεύγει να πάει να φτιάξει κόμμα, να, δηλαδή να τον διαλύσει. Ενώ έχει, του έχουν πει έλα, έλα να κάνει ό,τι μπορείς να βελτιωθεί κάπως η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά αρχίζουν και τον χτυπάνε συνεχώς. Ο Πολάκης κάνει ό,τι μπορεί, μπορεί για να του δημιουργήσει πρόβλημα παντού. Αλλά αν ο πίστευε από πριν αυτά που λέει τώρα, ότι ήταν πρόβλημα ο Κασελάκη, δεν βγει να το πει πιο πριν. Το είπε στην κεντρική επιτροπή. Όχι, ήταν... ήταν, ναι, ναι. Τώρα το καιρό που το είπε. Μετά τον λάθο μου που τον στήριξα κτλ. Απλά σου ξαναλέω τώρα, πρόσεχε να δεις, έτσι. Έχουμε ξεκινήσει από πριν τι 9.00. Έχει φτάσει τέταρτο, Ασχολούμαστε με τον Κασελάκη, με τον Μπολάκη, ε, τι είπε χθε η Όλγα η Γύρω Βασίλη κτλ. Εδώ έχουμε και 100 αγνώστους, έτσι, Δηλαδή, το τι θα κάνει ο Κασελάκη για παράδειγμα δεν έχει ξεκαθάρισει. Δεν το ξέρει κανεί. Εγώ σου ναι. έλεγα, έλεγα χθε ότι του την είχαν στήσει και έξω το σπίτι μπα και βγει να πάει βορρότα τη Φάρλη. Ενδιαφέρθηκε πολύ για τη Φάρλη. Ε, Κάποιο φίλο μετά μου με, με πήρε και μου είπε: λέει, Δεν το έχω διασταυρώσει, αλλά μπορώ να σου πω ότι δεν ήταν στο Κολονάκι, αλλά ήταν στο, στο πατρικό τη τη Νέα Μέρνη. Τώρα okay. μαθαίνουμε ότι είναι στι πέτσε. Ναι, εντάξει. Εγώ. Τι να κάνω τώρα τον detective Κασελάκη Ο άνθρωπος θέλει τον χρόνο του να ηρεμήσει Άγια, Να αλλά, αποφαστεί θα κάνει σεβαστόν Να, σεβαστών, να okay, μην κάνει στο detective ας. δεν είναι δουλειά να είμαστε detective Αλλά πληροφορίες τις χρησιμοποιούμε προφανώς Λέω ε, όμως ότι δεν θα κάνω το detective Δεν θα πάω να, στιθώ, να παρακολουθώ σε ποιο σπίτι Από τα σπίτια του είναι ο Κασελάκη. Προς θεού δηλαδή Ναι αλλά κάποτε, <laughs> κάποτε δεν τολμούσε να κάνει ένα βήμα Δεν τολμούσε ενώ δεν έκανε ένα βήμα Χωρί να τον παρακολουθούν οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι παίξαν τεράστιο ρόλο στο πλασάρισμά του ως μια προσωπικότητα ξεχωριστή, διαφορετική, ε, κάτι το οποίο ήταν μεταξύ lifestyle και πολιτική, του άρεσε. Άρα, κυριολεκτικό δεν θα έκανε ένα ρούπι, δεν θα είχε πάει ούτε στου γονεί του, ούτε στι πέτσε, χωρί να το μάθουν οι δημοσιογράφοι. Τώρα, Νομίζω ότι παιχνίδι... υπάρχουν δημοσιογράφοι, ίσω πολύ λίγοι, οι οποίοι έχουν μια πρόσβαση στην οικογένεια δεν θα κάνω καμία τρομερία αποκάλυψη από τον ότι ο Νίκος είναι ένας εξ αυτών εξού και ενώ όλοι τον ψάχνανε εχθές ο πατέρας του ε, ε, Στέφανου, του κυρίου Κασελάκη εμφανίστηκε στην εκπομπή του επικοινώνησα με την εκπομπή του Νίκου του Ευαγγελάτου και είπε αυτά δεν είναι εξερχόμενος, είναι ανερχόμενος. Τα αποτελέσματα θα φαθούν σύντομα. Παρόντες, ανερχόμενος, όχι εξερχόμενος. Εσείς τι πιστεύετε ότι πρέπει να ξανακατέβει, ή να φτιάξει κάτι δικότες. Ό,τι αποφασίσει και το φωτίσει ο Θεός. Είμαστε δίπλα του. Δεν ξέρω ο πατέρας θα κάνει, εγώ τώρα να πω ότι αυτό και τα λοιπά. Επίσης, επειδή αναφέρθηκε ο Πάμπης και... Το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές ότι από την πρώτη μέρα και τα λοιπά το, είχε μια πολεμική, καταρχήν σηκώθηκαν και φύγανε πάρα πολύ από τα πρωτοκλασσά τα στελήχη φτιάχνοντα τη νέα αριστερά χτες προχτές που ποτέ ήταν έλεγε ο Αλέξης ο Χαρίτσης ότι η, η στάση μας έχει δικαιωθεί εκ των πραγμάτων Σε τι δικαιώθηκε και... δηλαδή, τον άκουσα αλλά σε τι δικαιώθηκε Να, εντάξει, λέει, την Τι του, δηλαδή, ότι ο Κασελάκης και... είναι νούμερο γιατί ούτε αυτό τόλμησε να το πούν οι, οι Αξιόγλου. Πάμε, δεν, δεν οι εκ... Αξιόγλου από τότε που Πάμε, έχασε, δεν εκφράζε, έχασε. Δεν εκφράζονται οι άνθρωποι σαν και εσένα. Ο άλλο ναι. είναι πολιτικό, αρχηγό, τέλο πάντων είναι πρόεδρο τη κοινωνική ομάδα. Είναι να Δεν Ο άλλο ε, είναι. Ε, ε, ε, ε, είναι ευγενέ... Καλά, άλλοι το λέγανε. Αλλά είναι ένα ευγενέστατο άνθρωπο και πολύ καλό. Ναι. Και, ναι. και ω υπουργό τον ξεχώρισε ότι ναι, να το... ήταν σοβαρό στη δουλειά του. άρα θα εκφραστεί σοβαρά. Να το κλείσουμε όμω με έναν τρόπο, σε παρακαλώ, γιατί υπάρχει και κάτι ακόμα. Λες εσύ και το ακούω από πάρα πολλούς Δεν ξέρω τη γνώση του χώρου που έχουν Εμένα καλός κακός Το πολιτικό ρεπορτάζ είναι πάρα πολλά χρόνια στη ζωή μου Ήταν κυρίως το κυβερνητικό Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία ή το Πασό Το χώρο όμως τον παρακολουθούσα Δεν κάνανε Δεν ψήνανε το ψάρι στα, στα χείλη του Τσίπρα Το λέγαμε και σοβαρά Δηλαδή Τι θέλω να, να πω ότι ο τρόπο λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάντα. Ξεκινάνε μια συνεδρία. Δεν ήταν πάντα. Βέβαια, αν ο Ελιόπουλο μία... που τον έβαλε και σε πολύ ψηλή θέση ο Τσίπρα που ψήνε τα ψάρι στα χείλη διότι ο Ελιόπουλο δεν μπορεί να κάνει άλλη δουλειά, αυτό είναι δικιά του υπόθεση, δεν είναι δικιά μου. Τελειώσεις Μπορώ πάλι. να σου πω το συμπεράσμά μου όμω πριν πάω. Δεν γιατί δεν μ' να τελειώσω τη φράση μου για πολλή στιγμή. Τα πράγματα είναι κάπω έτσι. Ξεκίναγε μια συνεδρία στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν τελειώνει ποτέ. Επίση, λε ο Ο Ελιόπουλο ήταν εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως ο Πάνος ο Σκουρλέτης, ο Νικός ο Φίλης, τα ιστορικά στελέχη, γενικότερα δεν το λέω απαξιωτικά για τους ανθρώπους. Πάντα ήταν επιθετικοί, πάντα βάζανε τα θέματά τους με διαφορετικό τρόπο. δεν ε, Πώς να το πω, μπορεί στην κοινωνία ο ΣΥΡΙΖΑ να ήταν ένα αρχηγικό κόμμα, στη λειτουργία του, μόνο αυτό δεν ήταν. Να σου θυμίσω την περίπτωση Πολάκη, μια που αναφέρθηκε τρει φορές, όταν είπε ότι δεν θα είναι υποψήφιο αν δεν ε, τον ε, κολλητό του στα στο ψηφοδέλτιο και είπε: οκεί okay, να τον. Έβαλε ε, ε, διαδικασία διαγραφή μπροστά ο Τσίπρας Πήγανε στην ε, πολιτική γραμματεία, κάτσαν και τα τέπει, την γλίτωσε ο Πολάκη. Τη γλίτωσε ο, τη γλίτωσε βρήκε ο Πολάκης, και βρήκε και πώ Ο Σταθάκη δεν εξελέγει, Ρωμα. που είναι ένας, που τουλάχιστον είναι ένα άνθρωπο που ξέρει ότι έχει δέκα δράμια μυαλό και μια σκέψη στρογγυλή, χρήσιμη για τον τόπο, κατά τη δική μου τουλάχιστον άποψη, να μην τη λέω γιατί του κάνουν και κακό. Όμω το σχέδιο Γεροβασίλη. Θέλω να πω δεν είναι δικό του, αλλά δια τη κυρία Γεωργοβασίλη, το μάθαμε. Όλη η ιστορία είναι να φύγει ο Κασελάκη, διότι είναι το διαφορετικό πράγμα στην πολιτική, δεν είναι σαν και εμά του άλλου που την πολιτική την κάνουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Να φύγει αυτό και θα τα βρούμε μετά εμεί οι παλιοί τη πολιτική. Θα βρούμε έναν τρόπο, θα βγει και κάποιο στο Πασόκ, θα δούμε ποιο θα είναι, ανάλογα και με το ποιο θα είναι θα πάνε γρηγορότερα ή αργότερα τα πράγματα, θα ξανάρθει μέσα η νέα αριστερά. Θα φτιάχνει. Την νέα αριστερά έφυγε παίρνοντα μαζί τη πάρα, πάρα πολλού βουλευτέ του. ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ότι φύγανε ένα, κάποιοι είναι, είναι για τι απόψει του. Πήρανε πάρα πολλού βουλευτέ. Δηλαδή, δίχασαν την κοινοβουλευτική ομάδα που έδωσαν όσοι ένα, πήγαν να το ψηφίσουν. Είναι ένα, στις εκλογές. είναι ένα ενδεχόμενο. Η παρατυπία, η παρατυπία απολύτω ελεύθερη, ελεύθερη στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, αλλά είναι παρατυπία όταν σηκώνει και φεύγει. Είναι κανονικά γεγονότα τα οποία. Τα χαρακτηρίσαμε με κάποιο τρόπο πίσω στο 65-66. Λοιπόν, μην τα πιάσουμε με αυτόν τον τρόπο, αλλά όταν ακούω την κυρία Γεροβασίλη, λέω μπράβο τη, μπράβο στην Όλγα Γεροβασίλη, διότι λέει αυτό που είναι στα σκαριά. Να φτιαχτεί μια δεύτερη πλειοψηφία, αν μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι, δεύτερη τώρα, σε τούτη την πολυεπίπεδη. Πρώτη θα είναι. Ναι, ε, μετά, όταν θα γίνουν εκλογέ, μπορεί Όχι, να είναι οτιδήποτε. Άλλο σου λέω, αλλά. Πρώτη θα είναι. Διότι Αυτή αν... την πλειοψηφία την έχει ο Μιτσοτάκη. Ένα λεπτάκι. Εννοώ ότι... Η πλη... Δεν θα είναι μια δεύτερη πλειοψηφία στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν επιστρέψουν τα στελέχη τη Νέας Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ ω κοινοβουλευτική ομάδα θα ενδυναμωθεί και φαντάζομαι θα έχει και μια καλύτερη εικόνα προ τα έξω. Αυτό όμω. Και κράτησε το μην το πετάξει αυτή τη φορά αυτό που θα σου πω. Ποτέ δεν τα πετάω αυτά που λέω. Μπορεί να ξεχάσω κάτι. Αλλά σε δεν είδα δεν πριν που με ρώταγε πώ ποιόσουν μέσα τον κασελάκι. Μου έκανε ανάκριση Πρόχτες, Τα όλα τα ξέχασε όλα. Εσέβαλα τώρα να τα ξαναπεί για, λοιπόν, δεύτερη φορά, τι κακό για την ιστορία του. Πράγματος υπάρχει ένας προβληματισμός ανάλογα με το ποιος θα εκλεγεί στο ΠΑΣΟΚ. Αν θα είναι ένας αρχηγός που θα καλοβλέπει μια συμμαχία με το ΣΥΡΙΖΑ... Ο Νούχας αν... ας πούμε. Ε, εσύ είπα. Ε, γιατί... Δεν θέλω να του το βάλω στο στόμα. Μα είναι απλοϊκή αλλά, σκέψη. Αλλά, είναι... αλλά η, η δημιουργία μιας παράταξης που να μπορεί να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και όχι κόμματα... Είναι μια αναγκαιότητα κοινωνική, πολιτική, όπω θες πέστε Για αυτού που αφο... του αφορά και επιλέγουν αυτό το κομμάτι του πολιτικού τοπίου. Ε, Προφανώ. Ε. Ε, γι' αυτό λένε και κάποιοι ότι καλώς πήρε και ένα, μια απόσταση, να το πω έτσι, εκλογή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ του, από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Αμπράβο. Σου... Αυτό είναι ο λόγο τελικά. Και να σου... να σου βάλω κι άλλη μια παράδοση. Αυτό δεν είναι ο λόγο. Θε να ακούσει τώρα. Ο λόγο είναι να δούμε τι θα Μας. γίνει στο ΠΑΣΟΚ, να δούμε αν θα βγει ο Δούκα ο οποίο έκανε. Που δεν ξέρω αν το φαντάζεσαι ο ίδιο ή όχι. Για να, να ακούσει και το υπόλοιπο. Αλλά... θα σ' αρέσει, δεν. Εγώ τα... το ρεπορτάζανε ρεπορτάζ. Ρε παιδί μου, κάτσε να σου πω και να το ακούσω μετά. Θε ο... να μου ο... πει Ζάχα... την άποψή σου πριν σου πω και το υπόλοιπο. Το, και το Γιατί υπόλοιπο. δεν το έχει το υπόλοιπο. Για πε το υπόλοιπο να το ακούσουμε. το ένα κομμάτι είναι η απόσταση που πρέπει να υπάρχει για να δουν πώ θα διαμορφωθεί η νέα ισορροπία στο ΠΑΣΟΚ. Το δεύτερο έχει να κάνει με την εκτίμηση ότι αν για παράδειγμα δεν κατέβει ο Κασελάκη ω υποψήφιο. 40.000-50.000 άνθρωποι από του 150 που πήγαινε να ψήσουν, δεν άπανε. Το Πασόκ θα έχει περίπου 300.000 και κάποιοι φίλοι από το Πασόκ, παλαιοί, πολιτικοί κτλ., βάζουν στοίχημα ότι θα είναι 300 ψηφοφορίε. Και, και παραπάνω. Για σκέψου λοιπόν να πάνε στο Πασόκ σε ένα μήνα, με ένα μήνα διαφορά, να 300 300.000 και να πάνε στο Σύριο να ψήσουν 100. Αυτό επίση. 100 αν είναι καλημέρα. νούμερο έτσι τώρα. Πολύ μικρότερο θα είναι πολύ ο πολιτικό χρόνο και δεν έχουμε δει του υποψηφίου. Α είμαστε καλά, λίγο καλά, το Τώρα... Εγώ το ρεπορτάζα απλώ. Όποιο θέλει το κρατάει, όποιο θέλει το πετάει. Τώρα ξέχασε, Αυτά που σα είπα δεν είναι από τα ντερά μου. Τώρα όμω ξέχασα τι ήθελα να σου πω. Γιατί από ό,τι φαίνεται, όλα δείχνουν ότι αν είναι, ας πούμε, ο κύριο Δούκα, προβάλλει ο κύριο Δούκα το παράδειγμα ότι να πώ πήραμε το Δήμο. Γιατί πράγματι ο Δούκα είχε 12-14, πόσα πήρε στον πρώτο γύρο του Δήμου Αθηναίων και μετά με την υποστήριξη. Για την οποία ο Ζαχαριάδης έχει πει: Δεν ήταν δική μου ιδέα, δεν το έκανα εγώ. Ο Ζαχαριάδης ήταν μπροστά. Προφανώ και πήρε μπροστά. Την, την έγκριση του ΣΥΡΙΣ αλλά το, και ο Κώστας ο Ζαχαριάδης το έκανε με όπω το είπα και του ιδίου, με γαλαντομία. Α, δεν βγήκε και υποστήριξε με μισόλογα κτλ. Και, και, και να σταθούμε απέναντι στον Παγκογιάννη. Ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικό. Και νομίζω ότι εξακολουθεί και να είναι δηλαδή. Δεν... Κοίτα αντί, εγώ εκτιμώ τον συγκεκριμένο πολιτικό αφού διάλεξε την πολιτική. Εκτιμώ αυτό ότι είναι ένας άνθρωπος της εποχής του και ότι τα λέει τα πράγματα ανοιχτά, να τα ξέρουμε. Δεν μ' αρέσει, δεν μ αρέσει να ξαναέρθουμε σε μια πολιτική όπου υπάρχει η ίδρυγα, τα σαλόνια, τα γεύματα, οι χρηματοδότες και να δούμε τι θα πούνε και τα λοιπά. Επ' αυτού ο Κασελάχης θα συγκρουστεί, αν έχει ακόμη το, το θάρρος και αν έχει και, το, και τη διάθεση. Λιβαν. Ώρα για, Ώρα για και βεβαίως από τον πρωτοποριακό ψήχτη αφήσεις Rainbow Waters θα καταλάβετε αμέσω τη διαφορά έτσι και πιείτε όπως πήμε εμείς εδώ κάθε μέρα μια που υπάρχει μια κρύα βρύση και σας δίνει το νερό εδώ κρύο όπως αρέσει του Bambi, και βεβαίως έχει περάσει και από το συμπαγές φίλτρο του ενεργού άνθρακα που διαθέτει και άρα το νερό είναι και καθαρισμένο Μπορείτε να το πείτε σε θερμοκρασία περιβάλλοντο, να το πείτε ζεστό, να το πιείτε κρύο. Και βεβαίω, αν θέλετε να σα πω και αυτό είναι και design άτο, έχει και οθόνη αφή, είναι ένα όμορφο πράγμα πάνω στον πάγκο σα. Και βεβαίω, 81134, -34, 34, 34 για να μάθετε περισσότερα και να θυμάστε αυτό που επαναλαμβάνω μονότονα, είναι και ένα τρόπο να περιορίσουμε το ρόλο του πλαστικού στη ζωή μα. No, stanotte amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine con gli amori. Appena nati, con gli amori già finiti Con la gioia e col dolore della gente come me Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo Nel tuo silenzio io mi perdo E sono niente accanto a te Με τον αγαπημένο Τζιμι Φωντάγα, έφυγε μια τέτοια μέρα και το αγαπημένο Ηλμόντο τη εκπομπή εδώ και πολλά χρόνια και πολύ λατρεμένο του Ιωσήφ Καλαμάρα, που βάζει όπω κάθε μέρα πλάτη εδώ για την εκπομπή και τα ειχογραφημένα τη, για να τα λέμε και αυτά και να μην ξεχνιόμαστε. Τώρα ο Ιωσήφ κάπου είναι και τα κρίζει. Ελπίζω να κοιμάται για να ξεκουραστεί κάποια στιγμή <Ρι> μια που βάζει πλάτη εδώ για όλο το στάθμο τώρα. Να πάμε και παρακάτω γιατί νομίζω ότι ε, είναι και πράγματα τα οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν μείνει πίσω αφού μου πολλέ πολλές καλημέρες φίλου φίλους εδώ και τα μηνύματα τους και την κατανόησή τους και τα λοιπά και τα λοιπά, να πω απλώ κάτι για τη φίλη μου τη βάσω ότι υπάρχουν τα λεφτά και υπάρχει και αυτό το οποίο προσπαθεί να υπερασπίσεις για το ένα και το άλλο. Πάμε τώρα στα λεφτά, αρεσιμπάμπη, γιατί η αλήθεια είναι. Είναι πολλά τα λεφτά. Ποιο το είχε πει αυτό. Αυτό είναι ατάκα από την ταινία που λέει ο Καλογύρου στον Κούρπηλο. Σωστό. Είναι πολλά τα λεφτά. Άρι. Άρι. Λοιπόν, λοιπόν. Επειδή λέγια. παίξαμε αρκετές μέρες, ας πούμε, με το θέμα τη ακρίβεια κτλ. Ακούγαμε από την κυβέρνηση ότι υπάρχει αποκλιμάκωση τιμών. Άκουσα τον ε, κύριο Θεοδωρικάκο προχτέ εδώ στο ραδιόφωνο μα. Να λέει ότι στον τομέα των τροφίμων υπάρχει αποκλιμάκωση Και τα λοιπά και τα λοιπά Τον κύριο Βορύδη να λέει ότι ε, Ο πληθωρισμός πέφτει 1,1 και τα αρέστα Και αυτές βγήκαν τα αποτελέσματα Και η Νεγελστάτ δεν είναι εσύ, εγώ ή οποιοςδήποτε άλλος Θυμάσαι στην αρχή του μήνα Γιατί στην αρχή στο γύρισμα του μήνα Η γύρω στο ότι βγάζει άλλο. πληθωρισμών Στα κράτη και φυσικά στην Ευρωζώνη και στην Ευρώπη ε, είχε δώσει αυτή την προσέγγιση. Και εδώ, που συζητούσαμε, σου είπα ότι ο ελληνικό θα βγει ο δείκτη, θα είναι μάλλον λίγο πάνω. Και είναι. Έχουμε δύο δείκτε. Ο ένα είναι στο 3, ο άλλο είναι στο 3,2. Ε, και, και στη μία και στην άλλη περίπτωση είναι πιο πάνω από τον προηγούμενο μήνα. Που δείχνει ότι ο πληθωρισμό δεν πάει προ τα κάτω, πάει προς τα πάνω. Αλλά τσιμπάει λίγο προ τα πάνω. Στάσιο ένα είναι... λεπτό. Γιατί νομίζω ότι έχει την αξία του. Έχουμε τη σύγκριση που γίνεται από μήνα σε μήνα. Ο Αύγουστο είναι του Ιουλίου. Και έχουμε και την σύγκριση που γίνεται μεταξύ 24 και 23. Και πάλι είμαστε ακριβότεροι από πέρσι. Και στι δύο συγκρίσει. Όχι, όχι. πρόσχοι, ανάδειξε. Είμαστε στο 3 και ήμασταν στο 2,7. Πώ θα γίνει τώρα, δεν θα αλλάξει αυτό. Όχι, όχι άλλο θέλω οι να σου πω. Τα νομεράκια είναι νομεράκια. Ναι, ναι, ναι, και εσεί ναι, ναι, ναι. που είσαστε και νομεράκιδε. Εμεί οι νομεράκιδε, θα σου πω τώρα. Ε, τι εννοώ. Λοιπόν, ε, το πρόβλημα που έχει. Κάτσα μπροστά τα νούμερα, γιατί δεν τα έχω αυτή τη στιγμή αν τα θυμηθώ ακριβώ. Αλλά... Το πρόβλημα που έχει εγώ το όγραφα στην Real News πριν δύο εβδομάδες είναι ότι θα περάσουμε μια μακρά περίοδο που θα είμαστε κολλημένοι σε αυτό περίπου, γύρω στο τρία. Ο λόγος είναι, ο πρακτικός λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι ότι όταν έχει μια περίοδο πληθωρισμού μεγάλη εμείς περάσαμε περίπου 18 μήνες ισχυρού πληθωρισμού. μπαίνει μέσα σου. Και πώς μπαίνει μέσα σου το, το μικρό, πώς μπαίνει μέσα το <laughs> Μπαίνει <laughs> γιατί περνάει, ναι. περνάει στι υπηρεσίε. Εκεί γίνεται το πέρασμα okay. του πληθωρισμού που μπορεί να έχει διεθνείς παράγοντες, μπορεί yeah. να έχεις τα πετρέλαια, τα αέρια, τα μπήξε, τα δείξε, ε, το εμπόριο που έγιναν οκάτω μετά το... Εμένα Μπάμπη όμως και συγγνώμη που το, το πιάνω από αυτό το σημείο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το πιάσουμε από αυτό το σημείο. Να χρησιμοποιήσω και την ατάκα, τη θρηλική ατάκα του Αϊνστάιν, ότι για να λύσεις ένα πρόβλημα είναι το 50% της λύσης, να το καταλάβεις. Όταν εμφανίζει την εικόνα της αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού Ότι βγαίνεις και λες ότι υπάρχουν τιμές που πέφτουν κτλ. Τα, τα Και βγαίνει η, ε, η δική σου στατιστική υπηρεσία και σε διαψεύδει Τι είναι η δική σου, η δεν στα... διαψεύδει Η στατιστική δεν διαψεύδει, επιβεβαιώνει, κάνει τη δουλειά της, μετράει κάτι με έναν τρόπο Τα διαψεύδει στατιστικά... αυτά που λες Μπάμπη, αυτό κάνει Βγαίνει τα... η στατιστική αρχή και λέει αδερφέ δεν είναι έτσι όπω τα λες Μπορεί να μη στο τρίβει τη μούρη, σου βγάζει όμω μια στατιστική και σου λέει αντί για μείωση του πληθωρισμού, έχει πάει σε αύξηση του πληθωρισμού. Και είπε και εσύ εδώ πέρα τα περί υπηρεσιών. Εγώ Περίμενε. ειλικρινά κάνω το σταυρό μου και λέω. Α θα τα θα να τελειώσω λοιπόν αυτό τώρα. Α, Συγγνώμη, δεν ήθελα να σε διακόψω. Όχι, προστεύω. δεν χρειάζεται καθόλου με διακόψω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλώ είπα ότι ε, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η αποτύπωση, είναι ότι μου εμφανίζει και μια εικόνα που δεν ανταποκρίνει στην πραγματικότητα. Με αυτό που λε, έχω πρόβλημα. Διότι η εικόνα που σου εμφανίζω εγώ, αποκρίνεται πλήρω στην δεδομένο. Τι λέει τώρα ο τέτοιο, θα να ερμηνεύσουμε εσύ. λοιπόν, τι λέει ο Υπουργό. Ο Υπουργό. Είναι θα πει, θα πει τα πράγματα προσπαθώντα να τα πει να ταιριάξουν στην εικόνα που θέλει να καλλιεργήσει Αυτό κάνουν οι υπουργοί, αυτή είναι η δουλειά του. Λέει κάτι το οποίο δεν μπορούμε. Μόνο σε μέρε περιπτώσει δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα ότι του δίνουν πράγματι αυτοί που κάνουν τι αναλύσει για τα σούπερ, στου οποίου εγώ του εμπιστεύουμε ότι γενικά στα σούπερ μάρκετ τους τρεις μήνες δεν έχουμε ανατιμήσει. Και αυτό φαίνεται ότι επαληθεύεται. Αλλά αυτό δεν σημαίνει μην μπερδεύουμε άλλο ο πληθωρισμός, ο πληθωρισμός για να μειωθούν οι τιμές, για να μειωθεί η ακρίβεια, για να παύσουμε να έχουμε ακρίβεια. Μέσω του πληθωρισμού θα πρέπει να γίνει αρνητικός. Δηλαδή αντί να έχει συντρία. Ναι, έχεις να έχει μείον κάτι. Συμφωνούμε μπαμ... με αυτό. Συμφωνούμε σε αυτό. Μπαμ, μισό λεπτό. Ναι, μισό μισό Επειδή. Ε, okay, εγώ τουλάχιστον δεν θέλω να παραστήσω τον ομολόγο ίσα. Ε, νομίζω ότι υπάρχουν και μερικά πολύ απλά πράγματα. Αν εγώ σου λέω ότι αποκλιμακώνεται το πληθωρισμό και ο πληθυσμό ανεβαίνει, κάτι δεν έχει πάει καλά. Σου λέω ψάματα. Δεν έχω καταλάβει. Όχι, εγώ, σου... εγώ που το λέω δεν έχω καταλάβει τι μου συμβαίνει. Κάτσε, και τι αυτό εννοεί. μεγάλο πρόβλημα είναι. Τι εννοεί αυτό. Λέει ότι στα τρόφιμα που είχαμε μεγάλο πρόβλημα, αντί να τρέχουν τα τρόφιμα με ένα ρυθμό πολύ υψηλό, τώρα Μα τρέχουν με ένα είναι. λιγότερο, Μα με πιο είναι. χαμηλό ρυθμό. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, αλλά ρυθμό. Και, τα, και τα τρόφιμα όμως ακριβαίνουν. Ακριβίνε το λάδι, ακριβίνε τα ψάρια. Το, ψάρι λάδι, δεν ακριβή ακριβή. Και το λάδι δεν ακριβίνε. Βεβαίως και ακριβίνε. Πρόσχετο, όταν το συγκρίνεις με τις περσινές τιμές, το λάδι βγαίνει ότι έχει ακριβίνει, τώρα πια βγαίνει γύρω στο 40, ήτανε γύρω στο 60 γιατί μπαίνουν κάποιε καινούργιε καταγγελίε. Πώ λε ότι δεν ακρίβεινε. Ναι. ναι, αλλά δεν μπήκαν καινούργια λάδια. Τα λάδια βγαίνουν μου... από Οκτώβριο μέχρι Γενάρη και όλο το άλλο είναι τι κάνει το εμπόριο. Δεν πρόκειται να πέσει το λάδι. Τώρα θα δούμε με το καινούριο λάδι αν υπάρξουν επαρκεί ποσότητε. Δεν πρόκειται να πέσει ή και δεν, δεν ακρίβει. Πέφτε, δεν γίνεται να πέσει. Ε, τι να κάνουμε. Άρα ακρίβεινε αφού ανέβηκε 40% να πάρω το δικάζω εγώ. Ανέβη μία φορά. Σε σχέση με το 60% που είχε ανέβει πέρσι. Δεν Πώς με να το Όχι σε δεν μία. παρακολουθώ πάρα πολύ καλά Πρώτον, και Τώρα το έβαλα το, το νούμερο μπροστά Αυτό που βγαίνει ας πούμε στον εναρμονισμένο που εγώ αυτόν κοιτάω Που είναι 3,2 Όχι το 3 που είναι ο λεγόμενος εσωτερικό, Ο εναρμονισμένος Ήτανε πέρυσι τον ίδιο μήνα 3,5 Άρα είναι προς τα κάτω Και αν πας ένα χρόνο πίσω ήταν 12 Άρα. 11 με 12 Αυτό δείχνει ότι ο πληθυρισμός είναι πλέον σε μία Σε αυτό το 2-3 το 3% ζήσαμε χρόνια τελείωτα. 3% είχαμε. Αν θυμάμαι καλά, ο, από τότε που μπήκαμε στο ευρώ ή ήταν σίγουρα 3, γύρω στο 3%, και πριν Μάστε. μπούμε ήταν okay. γύρω στο 4-5%. Ε, Έχουμε δε. ζήσει πολλά χρόνια. Τα δε χρόνια του Ανδρέα Παπαδό, δεκαετία του 80, ήμασταν γύρω στο 20%. Μα ειλικρινά τώρα, δηλαδή άμα είναι να μα πας και στα κατοχικά νομίσματα. Κάτσε, βρε Μπάμπη. Ξαναλέω ότι να... κάθομαι εδώ και ακούω το Real FM. Το Real FM ακούω. Βγαίνει ο Θεοδωρικάκο προχθέ. Ξεχωρίζει το δικό του χώρο, λέει τα τρόφιμα που είναι η δικιά μου ευθύνη κτλ. Δεν είναι δικιά γιατί... το ευθύνη τα τρόφιμα μόνο. Αφού... Είναι γενικό τη αγορά ο ίδιο. Ο ίδιος το έλεγε. Έτσι. Και το έλεγε για να πει ότι αφήστε την ενέργεια, με, με ρωτάτε. Εμένα βέβαια ω πολιτή, το ότι μου πιάνει το μπίπ μου με την ακρίβεια, με... δεν με ενδιαφέρει αν είναι ο Θεοδωρικάκο ή ο Χατζηδάκη ή όποιο κι είναι, δεν με ενδιαφέρει. Ξέρω ότι είναι ακρίβεια. Και λέω. Οκ, okay, μου το είπατε. Περίμενα λοιπόν να δω αν Εγώ δεν έχω καταλάβει καλά ή αν η στατιστική αποτύπωση δικαιώνει την αίσθηση ναι. που έχουμε ω πολίτε ότι τα πράγματα ακριβίνανε. Ε, ακριβίνανε, δεν πάμε. Ο Θεοδωρικάκο στηρίζεται, για να σου το πει αυτό, στηρίζεται στο εξή. Ο πληθωρισμό των τροφίμων ήταν τον Αύγουστο, συγκρινόμενο με το περσινό επίπεδο, 2,8. Αν πάρεις όμως το περσινό με το προπέρσινο, δηλαδή από που ερχόμαστε, αυτό λέει ο Θεοδωρικάκο, ήταν 10,7. Άλλο το 3, άλλο το 11, για να τα κάνω Μας, στο κιλά. Okay. Αυτό λέει ο Θοδωρικάκο. Το θέμα τη ακρίβεια δεν λύνεται με, το, με την αλλαγή των ρυθμών πληθωρισμού. Αν ο πληθωρισμό είναι χαμηλό, δεν μεγαλώνει γρήγορα η ακρίβεια. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Για να μειωθεί η ακρίβεια, για να πάψουμε να έχουμε ακρίβεια με, με, με, από τον πληθωρισμό, πρέπει ο πληθωρισμό να γίνει αρνητικό. Πρέπει να πάει στο μείον. Αυτό δεν είναι σίγουρο ότι είναι καλύτερο. Αυτό σου και χθε περιμένοντας και τα αποτελέσματα που θα βγάζει η στατιστική. Δεν είναι σίγουρο ότι αυτό είναι καλύτερο από αυτό που συμβαίνει τώρα. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι πόσο γρήγορα θα ανέβουν τα μιστά που λέμε, οι αμοιβέ. Ο Χατζηδάκης έκανε μια εκτίμηση που εμένα α, μακάρι να βγει αληθινός εκείνος και ψεύτικος εγώ. Αλλά ο Χατζηδάκης λέει ότι στο τέλος του χρόνου δεν θα απέχουμε πολύ. Έχουμε χρόνο να τα ακούσουμε και ζωντανό. Ε, έχουμε χρόνο. Είναι το 9. Μπο Ήδη στο τέλος του 2023 ο μέσος μισθός ήταν 1.258 ευρώ. Τώρα θα έχει πάει σίγουρα πάνω από 1.300. Θα κάνουμε ανακοινώσει στο τέλος του χρόνου πόσο θα έχει ανέβει, αλλά δεν θα απέχουμε πολύ από τα 1.500. Εγώ δεν, γιατί έτσι όπως ε, το κατάλαβα δεν το είχα ακούσει. Επειδή, το ακούσει. Επειδή βλέπω και πολύ θυμό στα μηνύματα, απλώς να πω ένα πραγματάκι και αν θέλεις να το κλείσουμε. Επειδή είναι σαφέ ότι... Ε, η προσέγγιση και η ερμηνεία που δίνει τα πράγματα είναι απολύτως σεβαστή επειδή τη δίνεις, αλλά αλλά είπες για τα μισθά δεν θα γυρίσω και εγώ στο Παπανδρίο και στην αυτόματη τιμάνης μηκιά απέναν από Σαρμογή όμως όταν κάνει κάποιο τα κουμάντα του και λέει για να αντισταθμίσω τη χασούρα στην αγοραστική δυνατότητα που έχει η Κατερίνα Βουτσά που έχουμε απέναντί μα, mm -hmm. θα της δώσω μία αύξηση η αύξηση που θα της δώσω θα είναι τόσο. Υπολογίζοντα όμω ότι ο πληθωρισμός θα είναι τόσο. Καλά τα λέμε γρήγορα εδώ. Ε, τα... Κοιτώντα μπροστά δηλαδή. Κοιτώντας μπροστά. Λες δηλαδή πόσο θα είναι περίπου ο πληθωρισμό, Τρία. Ναι. Να τη δώσω τρία. Ωραία. Αυτό, Αν... αυτό καλά το κατάλαβα. Πολύ καλά. Ωραία. Αν λοιπόν οι υπολογισμοί σου στον πληθωρισμό διαψεύδονται διαρκώ και έχει και άλλε αυξήσει, πριν καλά-καλά δώσει την αύξηση στο αμυστά, έχει χαθεί η δύναμη τη αύξηση. Είναι σαν και αυτό που λέγανε εχθέ, για παράδειγμα, ε, η συνταξιούχη. Ότι το 2-2,5% δεν αναπληρώνει τη χασούρα. Δεν αποτελεί αύξηση. Δεν πάει έτσι όμω η δουλειά. Όχι, πάει έτσι η δουλειά πάμε. Κάτσε, θα σου εξηγήσω. Πάμε, μου το εξηγήσει. Το εξηγήσει 10 λεπτά. Μα το εξηγεί 10 λεπτά. Όχι, σου έλεγα τα στοιχεία 10 λεπτά. Όχι, το εξηγεί 10 λεπτά. Και μάλιστα δίπλα στην εξήγηση που δίνει. Βάζει και την προσωπική σου άποψη που σου ξαναλέω είναι απολύτω σεβαστή για το πώ θα γίνει το πράγμα. Το δέχομαι. Αν και το θεωρώ... Εσύ πώ προτείνει να γίνει. Εγώ. Εγώ είμαι δηλαδή δημοσιογράφο. Πώ το βλέπει, Όχι προτείνει. Πώ το βλέπει όταν. Εγώ ότι είμαι δημοσιογράφος και οφείλω να έχω σεβασμό απόλυτο στα γεγονότα. Και αν έχω να πω κάτι ω σχόλιο, θα το κάνω. Αλλά ε, για παράδειγμα, όταν ε, τόλμησα να πω ότι πρέπει να ξαναδούμε το πώ διαμορφώνεται η τιμή του ρεύματο, γιατί είμαστε στο χρηματιστήριο και εξαρτιόμαστε απολύτω από αυτό. Από το χρηματιστήριο Απολύτες του ΡΕΒΕΝΤΕ. Απολύτω δεν εξαρτιόμαστε. Αποφαλώ και εξαρτιόμαστε. Αλλά είναι το 95% τη τιμή να διαμορφώνεται στο Άμστερνταμ, που στο Διάννη ναι, είναι. Ένα, ναι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα τη ελληνική αγορά. Επειδή ακούω τον το Πρωθυπουργό που λέει και έχει δίκιο σε αυτό που λέει, ότι έχουμε ένα πρόβλημα το κομμάτι αυτό που είμαστε στην Ευρώπη και θέλει να γράψει τη Φόντερ Λάιεν. Όχι, συμφωνούμε. Ναι, συμφωνούμε και με τον Πρωθυπουργό. Αλλά το εσωτερικό, το εσωτερικό θέμα που είναι η εσωτερική αγορά. Είναι ένα δικό μας ζήτημα, δεν έχει να κάνει με τα περιφερειακά μόνον mm. και το γεγονός ότι οι δικές μας εταιρείε αγοράζουν το ρεύμα μόνο στην... στην οριακή τιμή του συστήματος, που είναι αυτή για την οποία συζητάμε, είναι πρόβλημα. Αλλά μην τα μπερδέψουμε όλα. Όχι, το ζήτημα... ε, ε, εγώ δεν θέλω πραγματικά να τα μπερδέψουμε. Ξαναλέω όμως ότι με ρωτά πώς πιστεύεις ότι... Δεν Εκώ, είμαι, δεν, εγώ, εγώ δεν είμαι ειδικό και δεν παριστάνω... Δεν θέλει, δεν ειδικό, ειδικό λέω, γιατί όλοι ότι, αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. Ότι όταν κάποιος κάτσει και διαβάσει πώς διαμορφώνεται η τιμή του ρεύματος μπορεί να έχει μια άποψη. Αν έχει, ξέρω εγώ, ας πούμε, ε, ακολουθήσει τη διαδρομή από το χωράφι στο ράφι και έχει δει ότι ο παραγωγός πουλάει φτηνά, ο ε, καταναλωτής αγοράζει πανάκριβα. Ε, δεν πρέπει να είναι δάκε. Ο παραγωγό, το πρόβλημα, Γιώργο. Ε, δεν είναι πάνσοφο ότι... για να καταλάβει ότι κάπου εκεί οι μεσάζοντες θα κάνουν όλα καρέκλα. Ε, το πρόβλημα του παραγωγού είναι ότι δεν πουλάει. Περιμένει να πουλήσουν οι μεσάζοντες για να του πούνε του παραγωγού πόσα θα πάρει. Μην πάμε όμω από το ένα στο άλλο, να τελειώσουμε λίγο το άλλο. Αν μην μένουν σε πράγματα και υπάρχουν και παρεξηγήσει ενδεχομένω. Το θέμα που υποστηρίζω... εγώ τι υποστηρίζω, Υποστηρίζω ότι για να κερδίσει την ακρίβεια υπάρχει μόνο ένα δρόμο. Είναι η αύξηση των αμοιβών. Η άξονα των αμοιβών όμω πρέπει να προέρθει από αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας. Δηλαδή από νέε δουλειέ που θα κερδίσουμε, από καλύτερη δουλειά που θα κάνουμε. Δεν μπορεί να προέλθει από κυβερνητικές αποφάσεις. Και δεν έχει άλλωστε ποτέ γίνει αυτό ναι. με κυβερνητικές αποφάσεις, πλην μία ή δύο περιπτώσεις που ήταν κατά τη γνώμη καταστροφικές. Λοιπόν, θα καταφέρουμε Άρα... να επιστρέψουμε στην κανονικότητα Άρα... και την συλλογική σύμβαση εργασίας που δεν υπάρχει έτσι να κάτσει δηλαδή από τη μια πλευρά η ΕΣΕΔΙ, και από την άλλη εργοδότητα τότε να το κουβεντιάσουμε Είμαι, δηλαδή, είμαι πάτε... διαπρίσιος υποστηρικτής αυτής της άποψης εδώ και, πάρα πολλά χρόνια. εδώ και πάρα πολλά χρόνια και νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στο να συμβεί με κάποιο τρόπο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 Εγώ να σου πω πάντως ότι ο διαγωνισμός εδώ του Real τρέχει Στο Instagram θα μπείτε Παπάκι Real Group Greece Και έχετε τρεις μέρες την Παρό Δύο άτομα ακτοπλοϊκά και αυτοκίνητο Να πάρετε στο Παλιόμιλος Spa Hotel θα πάτε με τη Sea jets δύο στρώματα profile Από τη σειρά Topia Της Greco Strom και ηλιακό θερμοσίφωνα 160 λίτρα Από τη My Therm Όλα αυτά τα βρίσκεται πληροφορία στο παλιόμιλο.com, Στο seajets.com στο greckostrom.gr, στο mytherm.gr, μπαίνετε και μέχρι τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου είστε μέσα στο διαγωνισμό και μέσα στην υπόθεση τύχης στην οποία είναι με την πλευρά σας. Μπαίνουμε και στα τελευταία λεπτά. Μπαμπη, επειδή έλεγες περί αυξήσεων μισθών και τα μισθά έτσι όπως το είπες, Θέλω mm -hmm. να σε παρακαλέσω να ακούσεις με προσοχή τι είπε σε καμία περίπτωση αντιπολιτευόμενη κυρία Παγώνη η πρόεδρος των γιατρών, σε σχέση με τους μισθούς των γιατρών και το λέω γιατί σήμερα θα γίνει και η εξειδίκευση από τον Άδων Γεωργιάδη των μέτρων που αφορούν την υγεία, το ΕΣΥ κτλ. Τώρα πάμε, εμεί τι ήταν το πρόβλημά μας, το μισθολόγιο έχουμε, εμείς. Δεν μπορούμε να λέμε ότι έχουμε ένα μισθολόγιο ευπρεπέ. Και το ξέρουν όλοι και το λένε όλοι και συμφωνούν. Δηλαδή, η Ρουμανία, που είναι από τι χειρότερε χώρε, δεν μπορεί να παίρνει 3-400 πρωτοδιοριζόμενο, και στην Ελλάδα πρωτοδιοριζόμενο επιμελητή Β να παίρνει 1300. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτό το μισθολόγιο. Είναι ξεφτλισμό. Δεν είναι μισθολόγιο αυτό. Δικό σου. Δεν έχω να πω τίποτα. Εγώ συμφωνώ με την Παγώνη. Ε, δηλαδή, όχι, το λέω για τα μισθήματα. Εδώ δεν μιλάμε για διορθωσούλε. Δεν λέω αυτό. Δεν δε δε δε μιλάμε για διορθωσούλε. Η Παγώνη όμω δεν λέει πώ θα διορθωθούν οι μισθοί ή πώ θα αυξηθούν. Λέει να το φτιάξει το πράγμα από την αρχή. Διότι αυτό είναι να το φτιάξει από την αρχή. Δεν ξέρω για τη Ρουμανία. Η Ρουμανία είχε κάνει κάτι αυξήσει, είχε κάνει και στο παρελθόν. Νομίζω ότι έχει κάποια στιγμή, αν το θυμάμαι καλά. Και αν... Ζητώ συγγνώμη αν δεν το θυμάμαι καλά. Αλλά επειδή αντιμετώπισε παρόμοιο πρόβλημα με μας, αμορραγία στον γιατρών, προς το εξωτερικό, εξαπλασία σε κάτι τέτοιο, είχε κάνει κάτι πολύ έχει, εντυπωσιακό καλά, με τους μισθού. Είχε, είχε αλλάξει του μισθού πολύ παλιά, μια φορά που ήταν μισθυπήνας χειρολεκτικός, αλλά και τώρα δεν είναι σίγουρο την όλη, αλλά άλλαξε το σύστημα υγείας. Αυτό που πρέπει να συζητήσουμε είναι το πώ θα δουλεύει το σύστημα υγείας και πώς οι αμοιβέ. Θα είναι καλές, σωστές αμοιβέ σε ένα διαφορετικό σύστημα υγείας. Τι και λέω Την σήμερα ιστορία. εγώ τουλάχιστον θα περιμένω να δω αν υπάρχει κάποια συνολική επαναπροσέγγιση του θέματος υγείας ή αν θα πάμε σε μικροβουτακινήσεις. αλλά τουλάχιστον έχει μπει το νερό στα βλάκι, διότι υποσχέθηκε και ο Μητσοτάχης ότι παιδιά, έχω μία τριετία, θα ανταλλάξω. Πάλι καλά. Άντα και για το κλείσιμο, μια που το ζήτησε για κάποιο φίλο, να κάνουμε και μια αναφορά <laughs> στον Αγέντη Όπω βλέπει, το είχαμε προγραμματισμένο να προαναγγείλουμε. Παμπή, ακολουθεί κύριε... η κυρία Κάτια Μακρύ. Κυρία Κάτια Μακρίτη... ε, είναι σήμερα, θα βάλει πλάτη εδώ. Ε, Εμεί πρώτα ο Θεός. Α, τη βλέπω εδώ, έξω ε, γι' αυτό. Ε, πρώτα... Εσύ πώ την είδε, αφού είσαι την πλάτη σου γερμαίνει προ Έχω εκπαιδευτεί πάρα πολλά χρόνια με την πλάτη. Α, ή έχει τι μεγάλε βεβαιότητε. Έτσι, με, πώ το είπε ο Κασελάκη. Δεν μπορώ να κάτω στην καρέκλα, αλλά χέρια, Γι' αυτό. <laughs> λοιπόν, ε, την καλημέρα μα. Θα κλείσουμε με ε, μια φράση του Σαλβαντόρα Λιέντε που δολοφονήθηκε σα σήμερα. ή κατάλληλο αυτοκτόνησα σήμερα. Να πηγαίνετε προς τα μπρος, γνωρίζοντας ότι αργά ή γρήγορα οι μεγάλες λεωφόροι θα ανοίξουν και πάλι και ελεύθεροι άνθρωποι θα περπατούν μέσα από αυτές για να χτίσουν μια καλύτερη κοινωνία. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha...